Ε, τα δεύτερον το θέμα με προβλημάτισε, όπως όλοι μέσα σε κάποιο βαθμό με την είναι ότι είναι αχανές, δηλαδή όπου και να το πιάσει κανείς, τι είναι κόμμα, και έχουν πάρει πολλές διαφορετικές μορφές κόμματος, τι είναι αριστερά, τι ήταν στο παρελθόν, τι είναι σήμερα, τι θα είναι αύριο, ε, σημαίνει, είναι θα έλεγα ένα από τα πιο Δύσκολα και εκτενή ζητήματα ε, σήμερα και στο παρελθόν. Εγώ θα το, θα το περιορίσω από μια συγκεκριμένη προβληματική αρχικά και μετά θα συμμετάσχω στη συζήτηση. Η ε, αριστερά εμφανίστηκε σίγουρα σε ένα χώρο ο οποίο ήθελε να κάνει ιστορικά ενώ είτε τη βάλουμε, βάλουμε την αρχή της από τη Γαλλική Επανάσταση είτε Μεταγενέστερα, εμφανεί, είναι μεταγενέστερα. Είναι ένα χώρο ο οποίο επιδιώκει τη ασφαστική κοινωνική αλλαγή, στην κατεύθυνση τη ισότητα, ενσωμάτωνση, τη ανάβηξη των μεσαίων και κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, με όλη κοινωνική δικαιοσύνη, όπω όπως νοούνται από τα διάφορα ερευμάτι τη αριστερά, σε διάφορου χώρου, σε διάφορε χώρε, μάλλον, σε διαφορετικά πολιτικά και κοινωνικά συμφραζόμενα. Ε, και από τη μία λοιπόν υπάρχει αυτό το στοιχείο της, του μια συγκροτημένη της επιδέωσης αποτελεί εξισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης και από την άλλη, σε ό,τι αφορά το κόμμα, είναι ένας μηχανισμός, ένας, μια πολιτική οργάνωση, παρά τις διαφορετικές μορφές που έχει, είναι μια συγκροτημένη πολιτική οργάνωση που αποτελεί μηχανισμό αντιπροσώπευσης, αντιπροσωπεύει κοινωνικά στρώματα, πολιτικά, ιδεολογικά και άλλα ρεύματα, και συνδέεται στενά με το κράτο. Η σύνδεση αυτή μπορεί να έχει διάφορε μορφέ, ε, σίγουρα όταν μιλάμε για την αναγνωρισμένη την κοινοβουλευτική αριστερά, είναι, μια, είναι κόμματα τα οποία συμμετέχουν στου κοινοβουλευτικού θεσμού. Όταν μιλάμε για την κοινοβουλευτική αριστερά, και με πιο την πιο επαναστατικέ εκδοχέ, είναι κόμματα τα οποία θέλουν να καθορίσουν του κρατικού θεσμού. Και το να καθορίσουν μπορεί να σημαίνει από το να επηρεάσουν έντονα είτε απέξωσε και ο κοινοβουλευτικοί μηχανισμοί είτε συμμετέχοντας στο κοινοβούλιο μέχρι και το να καταλάβουν το κράτος και να το αναδιαμορφώσουν βάζει το πολιτικό του σχέδιο. Ε, νομίζω ιστορικά αν δούμε τη σχέση μάλλον από τα αποτελέσματα αυτής της σύνδεση μεταξύ αριστερά και του πολιτικού του σχεδίου του πολιτικού τη αρχών και κόμματο, ότι ενώ η ιστορία βέβαια είναι κυλόμορφη και το, ο απολογισμός και αυτός έχει αντιφάσεις, εντούτης δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει, ακόμα και αν ανοίξει αυτού που δεν συμπαθούν το μορφή κόμμα όπως είμαι εγώ, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι ήταν, έχει υπάρξει ένα πολύ αποτελεσματικός μηχανισμό. Για συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους μπορεί να είναι από την αλλαγή ενός καθεστώτους. Μέχρι την ικανοποίηση ε, λαϊκών κοινωνικών αιτημάτων, μέχρι σημαντικές θεσμικέ αλλαγές όπως είναι, ή, πως ήταν η διαμόρφωση του κράτου πρόνοιας, αυτά γίναν σε μεγάλο βαθμό με τη διαμεσολάβηση του κόμματος, είτε του κόμματος στο κοινοβούλιο, είτε του κόμματος στην κυβέρνηση, είτε του επαναστατικού κόμματος που καταλαμβάνει το κράτος. Ε, από την άλλη, και εγώ θέλω να εστιάσωσα, ξεκινώσα από αυτή την αναγνώριση, οπότε σε καμία περίπτωση δεν ανήκω σε αυτούς που θέλουν να διαγράψουν την κληρονομιά του κόμματο και όπως θα καταλήξω ούτε σε που πιστεύουν ότι σήμερα το κόμμα δεν έχει κανένα ρόλο να παίξει. Από την άλλη θέλω να ε, αναφερθώ μέσα σε αυτό το χρόνο που έχω και... Νίκο, δεν βλέπω και το... <laughs> <θα> <laughs> τα... Ναι, να μου λες <laughs> Λοιπόν, ε, θέλω, να, θέλω, να επικε... θέλω να αναλύσω λίγο τα πιο προβληματικά στοιχεία αυτής της οικονομιάς. ένα τομέα στον οποίο πιστεύω ότι το αριστερό κόμμα έχει αποτύχει κτρά και μάλλον ήταν δομικά καταδικασμένο να αποτύχει. Και αυτό το τομέα σε αυτό το πεδίο είναι αυτό που έχει ονομαστεί ιστορικά κοινωνική χειραφέτηση. Α μην ξεχνάμε ότι είναι μια μεγάλη μερίδα τη αριστερά, τουλάχιστον τη επαναστατική αριστερά, τη επαναστατική αριστερά από το, τα τέλη του 19ου αιώνα, δεν είχε στόχο απλώ να ικανοποιήσει κάποια άμεσα οικονομικά αιτήματα, το ήθελε και αυτό οπωσδήποτε, ούτε να συμμετάσχει στην, στη διακυβέρνηση σε μια φιλελεύθερη αστική δημοκρατία. Ή είχε ω στόχο να δημιουργήσει μια κοινωνία χειραφετημένη. Μια κοινωνία αυτοοργάνωσης, μια κοινωνία η ισότητα, συνδυάζεται με την ισοαστική ισότητα, ηλική ισότητα δύναμης κοινωνική, όπου υπάρχει, σε διάφορες μορφές που έχει η κοινωνική ισχύηση, συνδυάζεται με την άμεση συμμετοχή των, όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως, χωρίς πια κανένα διαχωρισμό φίλου φιλής τάξη κτλ. Στην Τη διαμόρφωση των όρων τη καθημερινή ζωή. Αυτό, αυτό είναι το πρόταγμα του κομμουνισμού, όπω μπορείτε να το δει από, το, από, τη, από τη γερμανική ιδεολογία του Μάρξ και το κομμουνιστικό μανιφέστο μέχρι τα κείμενά του για την κομμούνα των Παρουσιών και κυρίω πολύ περισσότερο με αυτό, με, μέσα από την ίδια, με το ίδιο το ιστορικό παράδειγμα τη κομμούνα. Και σε αυτό το επίπεδο τη κοινωνική χειραφέτηση, δηλαδή τη προώθηση τη αυτοοργάνωσης των πολλών στη βάση τη ισότητα. Νομίζω ότι το κόμμα εξ αρχή είναι ένα μηχανισμό, ο οποίο δεν προσφέρεται. Και αυτό και στι δύο μεγάλε παράδοσε του αριστερού κόμματο μπορούμε να το δούμε. Και θέλω να μιλήσω περισσότερο ιστορικά και λιγότερο αθλητικά, δομικά ή μορφολογικά. Η μία παράδοση του Επαναστατικού Κόμματο, του Λεννιστικού Επαναστατικού Κόμματο, κτίστηκε ακριβώ πάνω στη λογική ότι πρέπει να υπάρχει, ότι υπάρχει μάλλον μια πρωτοπορία για διάφορου λόγου. Γιατί οι δεν κατανοούν, είναι ανώριμες, δεν υπάρχουν κατάλληλε κοινωνικέ συνθήκε. Σε χώρε όπω ήταν η Ρωσία, και χρειάζονται την εμφύτευση μια πιο προωθημένη κοινωνική, ταξική και επαναστατική συνείδηση απ' έξω. Και αυτό θα το έκανε ακριβώ το κόμμα μέσα από την ηγεσία, η οποία θα διέπλαθε κατάλληλα τι μάχε, θα τι οργάνωνε και θα τι καθοδηγούσε προ τη μεγαλύτερη ταξική συνειδητοποίηση αλλά και στην κατεύθυνση ενό σχεδίου επαναστατική αλλαγή. Ε, εδώ υπάρχει ακριβώς η λογική ότι έχουμε μια ηγεσία η οποία καθοδηγεί τις μάζες. Ναι. Όσο μεγάλες ή μικρές θα είναι αυτές οι μάχε. Αυτή η λογική από μόνη της, όπου, κάποι, όπου οι πολλοί καθοδηγούνται από τους λίγους, δεν μπορεί να οδηγήσει στην αυτοοργάνωση των πολλών. Αλλά παράγει ακριβώς την ίδια λογική του εταιροκαθορισμού, του αυτοπροσδιορισμού πολλών από λίγου. Σε αυτό μπορώ να επεκταθώ συνέχεια, αλλά βλάμε συντομή για την ώρα. Ε, η άλλη προσέγγιση, η μεγάλη, μεγάλη παράδοση εσύ, κομματική στον αριστερό χώρο είναι τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στι διάφορε μορφέ του. Αυτά τα οποία επεδίωξαν μεταρρυθμίσεις περισσότερο, μεγαλύτερη, λιγότερο ριζοσπαστικέ μέσα από του κοινοβουλευτικού θεσμού. Ε, μιλήσουμε για τη Γερμανική σοσιαλδημοκρατία, τη, τη Βρετανική σοσιαλδημοκρατία, ακόμα και το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, αν θέλετε. Το ζήτημα είναι σε αυτή την περίπτωση ότι ενώ δεν υπάρχει η ότι. Έχουμε μια, υπάρχει σε μικρότερο βαθμό η λογική μια πεφωτισμένη ηγεσία η οποία θα αλλάξει τι θα κοινωνικές σχέσει καθοδηγώντα τι μάζες. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί και υπάρχει ένα τέτοιο διαχωρισμό μεταξύ ηγεσία και κομματικών στελεχών ή των κοινωνικών μερίδων που εκπροσωπούνται και ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ εκπροσώπων και εκπροσωπούμενων, αντιπροσώπων και αντιπροσωπευόμενων. Και αυτό ε, οφείλεται, ανεξάρτητα από το πόσο είχε πειραστεί αυτή η παράδοση από την ελληνιστική αντίληψη, ε, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους ίδιους στις δομές και του θεσμού του κοινοβουλευτικού κράτους, δηλαδή τις δομές τη φιλελεύθερης αντιπροσωπευση. Το φιλελεύθερο κράτος κτίστηκε από την αρχή με αυτή τη λογική ότι θα δημιουργεί πολιτικές ελίτ οι οποίες... Προσπαθούν στο μεγαλύτερο ή δυνατό βαθμό να αποκλείσουν την άμεση λαϊκή και κοινωνική επιρροή πάνω στην, στη διακυβέρνηση. Θα την περιορίσουν στη διαδικασία των, τη συμμετοχή των εκλογών ως επιτοπλίστων σε ορισμένα χρονικά διαστήματα. Το ότι υπάρχει αυτή η λογική μπορούμε να το δούμε σε πάρα πολλού τομεί. Μιλάμε για συνταγματικά κείμενα, αλλά αναπτύσσεται ρητά και στον πολιτικό διάλογο, για παράδειγμα, και στη Βρετανία και στι ΗΠΑ. Οι υπερασπιστέ συγκρότηση αυτού του συστήματο λένε ότι θα πρέπει να βρούμε ένα, ένα πολιτικό μηχανισμό που θα επιτρέπει μια μορφή συμμετοχή στου πολλούς Αλλά δεν του αφήνει να επηρεάζουν πολύ, γιατί οι πολλοί είναι επικίνδυνοι, είναι αμόρφωτοι, ε, ε, άγονται και φέρονται πολύ εύκολα. Και πρέπει να δημιουργήσουμε περίπου ένα αριστοκρατικό σύστημα από φωτισμένου επαγγελματίε πολιτικού, οι οποίοι θα κοιτούν το κοινό καλό και χωρί να, να δέχονται την άμεση από του πολλού. Λοιπόν, το φιλελεύθερο κοινοβουλευτικό κράτο οικοδομήθηκε πάνω σε αυτή τη λογική και συνεπώ το βαθμό που τα σαλδημοκρατικά κόμματα εντάχθηκαν σε αυτό και επειδή επιδίωξαν αλλαγέ μέσα από αυτό, δεν μπορούσαν παρά να την αναπαράγουν. Και αυτό λοιπόν είναι ένα μηχανισμό που για λιγότερο αν θέλετε πανεστατικού λόγου, αλλά περισσότερο για λόγου που έχουν να κάνουν με το ίδιο κοινοβουλευτικό σύστημα. Ε, Αποκλεί από την άμεση συμμετοχή, περιορίζει, δηλαδή, την άμεση συμμετοχή, την αυτοοργάνωση, την πολιτική αυτενέργεια των, ε, των πολλών στα ε, πολιτικά τεκτενόμενα. Και για, για του δύο αυτού και τι δύο διαφορετικέ παραδόσει λοιπόν, δεν μπορεί να λειτουργήσει το κόμμα ως σε εκείνο ο μηχανισμό ο οποίο θα ενδυναμώσει θα προωθήσει <και> την, την χειραφέτηση. Των πολλών, θέλω να του πούμε εργατική τάξη, εργαζόμενου, γενικά τα μεσαία ή τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, αντίθετα, αν θέλουμε να παράγει την καθοδήγηση αυτών, τη διακυβέρνησή τους, ε, για να μην χρησιμοποιήσω χειρότερου όρου, την κυριαρχία λίγο κάποιον ελίτ, καλών ή κακών, πάνω στους πολλού. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι οι συνθήκε που οποίε βρισκόμαστε σήμερα. Ε, δεν μπορούμε σίγουρα να γνωρίσουμε τον κράτος. Η αντιλήψει που υπήρχαν, για παράδειγμα, σε αναλλακτικές παραδόσεις, να δούμε την αρχική παράδοση, που έλεγε να μην κατακτήσουμε το κράτος με μια επαναστατική πρωτοπορία, γιατί θα οδηγηθούμε σε αυτό που τελικά συνέβη η Συμβετική Ένωση, να το διαλύσουμε από την αρχή. Ε, το καταστρέψουμε και μετά θα χτίσουμε μια άλλη κοινωνία. Αυτές ακόμα... Για μένα έχουν τεράστια προβλήματα και θέλετε, φιλοσοφικά, οντολογικά κτλ. Το τι αντίληψη έχουν για την κοινωνία προποθέτουν ότι υπάρχει μια αγνή κοινωνία που είναι ήδη χειραφετημένη και απλώ εμποδίζεται από το κράτο και το κεφάλαιο. Αυτό θα γνωρίζουμε πολύ λάθο. Αλλά εκτό αυτού του προβλήματο, σήμερα αυτό είναι ανέφικτο δεδομένου ότι έχουμε ένα κράτο που δεν έχει απλώ τεράστιου που κατασταλτικού μηχανισμού στι περισσότερε χώρε του κόσμου, εκτό από εκεί που υπάρχουν αποτυχημένα κράτη. Αλλά και ένα κράτο το οποίο δεν είναι μόνο αρνητικό και κατασταλτικό, αλλά είναι ένα κράτο που έχει διαζήσει στην κοινωνία, η οποία παρέχει ζωτικέ υπηρεσίε για την αναπαραγωγή τη κοινωνική ζωή, κατά συνέπεια ακόμα και να μπορούσαμε να εξαφανίσουμε με το κράτο αύριο με κάποιο μαγικό τρόπο. Αυτό βραχυπρόθεσμα θα είχε το αποτέλεσμα να πούσερε τη κοινωνική καθημερινό, τη κοινωνική αναπαραγωγή. Και βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, χωρί να έχουμε κάτι άλλο να την αντικαταστήσει. Άρα δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το, το κράτο και από αυτέ τι νομίες που δημιουργεί τη ηγεσία και τη καθοδήγηση κτλ. και, και του, του, του, τη απομάκρυνση ή τη αποξένωση από την κοινωνία από τη μία μέρα στην άλλη. Και ο μηχανισμό για να μπούμε στο κράτο και να το πειράσουμε σίγουρα ξεκολουθεί και είναι μία μορφή κόμματο, μία μορφή πολιτική οργάνωση που θα συμμετάσχει θα συμμετέχει στη διακυβέρνηση ή θα ελέγχει τη διακυβέρνηση. Ναι. Ε, άρα, για μένα η πρόκληση σήμερα είναι να σκεφτούμε, καταρχάς να σκεφτούμε ότι η κοινωνική αλλαγή σε μια δέτα κατεύθυνση κοινωνική χειραφέτησης δεν μπορεί να γίνει μέσα από τα κόμματα, θα γίνει μέσα από άλλες μορφές οργάνωσης που μπορεί να είναι διαφόρων ειδών κοινωνικά κινήματα. Αλλά παρόλα αυτά χρειάζονται ακόμα τα κόμματα για να επηρεάζουν το κράτος, το οποίο διαχέεται σε όλη την κοινωνική ζωή και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα των περισσότερων. Ε, άρα, για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα, τα άμεσα ζητήματα τη πολιτικής διακυβέρνησης και όχι τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ζητήματα μιας κοινωνικής αλλαγής στην κατεύθυνση της κυραφέτης, της δημιουργία της, της κοινωνία, συμμετοχικής κτλ. Για να τα αντιμετωπίσουμε, χρειαζόμαστε ακόμα το κόμμα και να σκεφτούμε μορφέ σύνδεση του κόμματο με κοινωνικέ κινήσει και δραστηριότητε που θα περιορίζουν αυτόν τον ελιτσιστικό ρόλο και ελιτσιστικό μηχανισμό που αποτελούσε μέχρι σήμερα. Τρει προσπάθειε όπω πιθανόν γνωρίζετε έχουν γίνει. Δεν θέλω να μιλήσει για την Ελλάδα, μπορούμε να μιλήσουμε στη συνέχεια. Αλλά γίνονται τα τελευταία χρόνια διεθνώ και μία από αυτέ τι έχουν γίνει. Κάποιους, με διαφορετικούς τρόπους, τη Λατινική Αμερική και μια τελευταία, πιο κοντά σε μας συμβαίνει στην Ισπανία. Ε, κατά τη γνώμη, έχει αρκετά ζητήματα το Ισπανικό παράδειγμα σήμερα, αλλά η αρχική ιδέα είναι ενδιαφέρουσα για να σκεφτούμε αυτό το πώς θα συνδέσουμε, δηλαδή, ε, πώς θα διαμορφώσουμε ένα κομματικό μηχανισμό, που θα είναι όσο το δυνατόν λιγότερο και ο οποίος θα, θα συνδέεται με κοινωνικές δυνάμεις που πιέζουν στην κατεύθυνση και τη δεδοσπαστικής κοινωνικής αλλαγής, αλλά και που ενδυναμώνουν διαδικασίες κοινωνικής συμμετοχής και κοινωνικής αυτοοργάνωσης. Ε, και αυτό που η αρχική ιδέα λοιπόν πίσω από το Ποδέμος είναι ότι θα έχουμε ένα κόμμα ε, το οποίο θα λειτουργεί με, με τη δημοκρατία Στη βάση, η οποία θα είναι ανοιχτή, πλουραλιστική κτλ. μεταφέροντα την κουλτούρα και τι δομέ των κινημάτων στην Ισπανία τα τελευταία τε 4-5 χρόνια και ότι θα είναι ω επιτοπλίστων ένα κόμμα πράγματι από τα κάτω προ τα πάνω ενώ ταυτόχρονα δεν θα υποκαθιστά αυτά τα από κάτω τα διάφορα κοινωνικά κινήματα. Δεν θέλει να τα αφομοιώσει, να τα ενσωματώσει. Θα διατηρείται σαφώ η αυτονομία των πολλαπλών κοινωνικών κινήσεων που υπάρχουν στην Ισπανία και έχουν τέτοιε επιδιώξει πλατιά τη λαϊκής συμμετοχή, μια άλλη μορφή συμμετοχική δημοκρατία, κτλ. Αλλά ταυτόχρονα θα έχει παρόμοιε δομές στο εσωτερικό του και θα βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με αυτά τα... και αλληλεπίδραση με αυτά τα κινήματα ενώ θα διατηρείται η αυτονομία και των δύο χώρων, ούτω ώστε να μην συμβεί αυτό που έχει συμβεί ιστορικά, δηλαδή το κόμμα να αφομοιώσει το κίνημα αλλά και το κόμμα να έχει τη δικιά του δύναμη και συγκρότηση και να μπορεί να παίξει ένα αποτελεσματικό ρόλο στην διακυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτό η ιδέα τουλάχιστον ως πρόταση είναι σημαντική τώρα και από αυτή τη Σκοπιά και όχι από τη Σκοπιά της εκλογική θα σήμερα, έχει μωρήσε, προβλήματα μωρήσε. τώρα, τέλειωση. Αλλά αυτό το σύγκρισμα στη συνέχεια. Εγώ θα προσπαθήσω μέσα από μια ιστορική ε, παράθεση, α το πω, πράγματων που έχουν συμβεί του δύο προηγούμενους αιώνε, να πιάσω λίγο να ψάξω αυτό το, το θέμα, το οποίο είναι ένα άλλη ζήτημα για όσου ασχολούνται πρακτικά με την πολιτική και με τα κόμματα. Θέλω να πω ότι. Ε, εγώ τουλάχιστον νομίζω και πολύ μεγάλο μέρος των ανθρώπων που έχουν συμμετοχή στα κόμματα ας πω με τον έναν ή τον άλλο τρόπο της Νέας Αριστεράς ό,τι θέλετε πείτε σε σχέση με το συγκεκριμένο προς διορισμό που δεν είναι στο δηλαδή παράδειγμα στην περίπτωση της Ελλάδας σκέφτονται, είναι εξαιρετικά προβληματισμένοι σε ό,τι αφορά την ίδια την δομή μέσα στην οποία συμμετέχουνε και από αυτή την άποψη, αγχώνονται πάρα πολύ για τα συγκεκριμένα. Κατανοούν πράγματα που έθεσε ο Αλέξανδρος προηγούμενα, Κατά πόσο δηλαδή το μεγάλο ζήτημα, το θέμα τη χειραφέτηση τη κοινωνική και όχι των επιμέρου ε, ε, επιδιώξεων ή επιτευμάτων υπηρετείται από την ίδια του τη δραστηριότητα και τη δομή στην οποία συμμετέχουν. Είναι μόνιμα προβλήματα που τα έχουμε μπροστά μα αυτά. Θεωρώ ότι η ιστορία, και γι' αυτό θα κάνω αυτό που είπα προηγουμένω μας βοηθάει λίγο να προσανατολιστούμε. Γιατί έχω την εντύπωση ότι τα θέματα αυτά επανέρχονται συνεχώς με σχεδόν όμοιους ώρους, χωρίς να διαφοροποιούνται πάρα πολύ δηλαδή. Και αυτό είναι εντυπωσιακό από την άποψη του ότι ε, η, η κοινωνία άλλαξε πάρα πολύ στους δύο αυτούς αιώνες και θα ήταν λογικό ο προβληματισμός σε αυτά τα ζητήματα να έχει μετατοπιστεί εξαιρετικά. Δεν συμβαίνει κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ψάχνοντας ας πούμε να δω τι συζητούσαν το 1860 δεν βρίσκω πάρα πολύ μεγάλες διαφορές από αυτά που συζητάμε στο συγκεκριμένο αντικείμενο σήμερα νομίζω ότι είμαστε αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόοδο ότι είμαστε κολλημένοι σε αυτά που κατανοούσαμε και συζητούσαμε το 1860 ή υπάρχει κάτι άλλο το οποίο πρέπει να το δούμε και είναι πολύ ενδιαφέρον δεν είμαι σίγουρος για το τι από τα δύο ισχύει ξεκινάω λοιπόν το πρώτο θα μείνω στη μαρξιστική παράδοση. Βέβαια θεωρώ ότι η αναρχική θα πρέπει να συζητηθεί ως ειδικό θέμα. Και δεν αφορά το, τη συζήτηση περί κόμματος παρά με πολύ, πολύ γενικούς όρους οι οποίοι δεν θα μας δώσουν ιδιαίτερους πόρους για να προχωρήσουμε παρακάτω. Ε, όταν ο Μάρξ το 1848 θέτει το ζήτημα σε τι διαφέρουν οι κομμουνιστές από τα άλλα κόμματα αποδεχόμενος ότι υπάρχουν και άλλα κόμματα τη εργατική τάξη ευθύς εξ αρχής δηλαδή, μην επιδιώκοντας να έχει την αποκλειστικότητα στην εκπροσώπηση, ασχέτως πως εξηγεί γιατί υπάρχουν πολλά κόμματα, από τον μια άλλη συζήτηση, υπάρχουν πολλά κόμματα της εργατικής τάξης, δεν είναι ένα το κόμμα της εργατικής τάξης, ορίζει τους, το κομμουνιστικό κόμμα με τον εξής τρόπο, λέει ότι είναι το τμήμα της τάξης, και προσέξτε λίγο, δεν είναι κάτι ξεχωριστό, είναι το τμήμα της τάξης, το οποίο για κάποιου λόγου οι οποίοι μπορεί να είναι και συμπτωματικοί, δεν είναι κατανάγκη δηλαδή λόγω κάποιας συστηματικής δουλειάς που έχει γίνει, κατανοούν δύο-τρία πράγματα περισσότερα, α το πω έτσι πολύ σχηματικά. Και διαφοροποιούνται ειδικά οι κομμουνιστές ως τμήμα της τάξης όμω, και όχι ως έξω πολιτική οργάνωση, από το γεγονό ότι ένα αντιλαμβάνονται τον εαυτό του ως τέτοιο και δεύτερο αυτό που προτάσσουν σε σχέση με τα άλλα κόμματα είναι τα κοινά της τάξης. Είναι αυτά που ενώνουν τη τάξη συνολικά. Αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο με το καταληκτήριο του κομμουνιστικού μανιφέστου το Προλητάρι όλων των χωρών να Το λέει και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο εκεί που ορίζει το ρόλο των κομμουνιστών όταν λέει ότι πάνω από τα σύνορα, πέρα από τις εθνικές διαφορές κτλ οι κομμουνιστές ενώνουν την εργατική τάξη, πέρα από τι διαφορέ τη στο εσωτερικό τη περιοχή που συζητάμε, οι κομμουνιστέ ενώνουν την εργατική τάξη σε έναν αγώνα για την απελευθέρωσή τη. Βοηθούν αυτόν τον αγώνα ω τμήμα τη τάξη. Ε, αυτό, κατά τη γνώμη μου, από όσα ξέρω, εντάξει, δεν, δεν είμαι ειδικό πάνω στο ζήτημα, θέλω να πω να ξέρω τι ακριβώ έχει γραφτεί τη συγκεκριμένη εποχή πάνω σε αυτά τα θέματα. Ε, νομίζω πάντως ότι είναι από τα πιο κατασταλλευμένα σημεία, παρόλο που είναι πρωτόλιο δηλαδή δεν είναι συστηματικά ενώνεις το πλαίσιο είναι με του και δεν έχουμε κάποια άλλα κείμενα από όσο ξέρω πάλι που πιο αναλυτικά περιγράφουν τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα έχουμε δηλαδή ε, τα, τα στοιχεία που μπορούμε να πάρουμε είναι κάποιες συζητήσεις πολιτικού χαρακτήρα και όχι θεωρητικού ε, οι οποίε γίνονται στο εσωτερικό των ε, ομάδων εκείνη τη εποχής τη Ένωση των Δικαίων τη ε, Λίγας των Κομμουνιστών κτλ. Ε, οι οποίε διαλύονται μία πίσω από την άλλη έτσι, για να φτάσουμε στο τίποτα, στην πραγματικότητα, διότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει μανιφέστο του 1948, αλλά δεν υπάρχει. Θέλω να πω η Πρώτη Διεθνή, θα αργήσει πολύ να, που είναι η πρώτη ε, κομματική, α πούμε, συγκρότηση. Θα αργήσει πολλά χρόνια για να υπάρξει. Πρώτη Διεθνή, λοιπόν, η πρώτη συγκρότηση. Ε, η Πρώτη Διεθνή είναι αυτό που λέω αλέφοντα τα πάντα όλα. Δηλαδή είναι πολιτική οργάνωση, με πρόθεση πολιτική ενώ, η οποία συμπεριλαμβάνει από κόμματα δηλαδή πολύ πολύ πολιτικά προσδιορισμένες ενώσεις πολιτών, μέχρι συνεταιρισμού, εργατικού, ενώσεις αλλοβοήθειας και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε ε, συνδικάτα, trade unions της εποχή κτλ. Όλα αυτά μαζί είναι η πρωτη διεθνής. Δεν έχουμε δηλαδή μια μορφή Κόμματος, συγκεκριμένη, πώ να το πω, είναι το τοπικό παράρτημα τη διεθνού, έχουν διαφορετικέ μορφέ. Οι οποίε είναι από άμεσα οικονομική παρέμβαση, το οικονομικό στην οικονομική τάξη και πάλι δηλαδή, μέχρι πολύ πολύ σκληρά πολιτικέ. Όλα αυτά ε, μαζί. Θα μπορούσε να υποθέσει κάποιο ότι αυτό είναι αναγκαίο λόγω του ότι είναι. Το πρώτο εγχείρημα, και άρα όλοι όσοι ενδιαφέρονται για αυτό το πράγμα ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο το κάνουν, βρίσκονται ή επιχειρούν να βρεθούν μαζί. Ισχυρίζομαι ότι δεν είναι μόνο αυτό, νομίζω ότι είναι και πρόθεση των ιδρυτών. Το ότι δεν αφήνουν απέξω δηλαδή. Σα θυμίζω ότι την ίδια εποχή, ή σα λέω τέλο πάντων αν δεν έχετε με κάποιο τρόπο ασχοληθεί, ότι την ίδια εποχή υπάρχει μια πολύ έντονη σύγκρουση των μαρξιστών με του φρουτονιστέ. Για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την οργάνωση οι πρωτονιστέ. Οι πρωτονιστές, παρόλα αυτά είναι μαζί. Είναι μαζί στην Πρώτη Διεθνή. έτσι. Είναι ενιαία. Όχι ω ιδεολογικά ρεύματα, ω άλλε μορφέ συγκρότηση. Δεν θεωρείται, δεν απονομιμοποιείται καμία δηλαδή, η θεωρείται λιγότερο αποτελεσματική από Η Πρώτη Διεθνή λοιπόν είναι όλο αυτό ε, μαζί και κρατήστε ότι είναι διεθνή. Ότι οργανώνεται ω διεθνή εξ συνδέεται με αυτό που είπα προηγούμενα με την αναφορά που έκανα στο κομμουνιστικό μανιφέστο. Στη δεύτερη φάση, στη φάση της δεύτερης διεθνούς δηλαδή, έχουμε για πρώτη φορά τα κόμματα όπως τα αναγνωρίζουμε σήμερα, τα αριστερά. Δηλαδή κόμματα μαζικά, με μεγάλο αριθμό μελών, μελών ισότιμων, καταρχήν, τυπικά καταστατικά εννοώ, όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης στην, στις εξουσίες, Στι οποίε έχουν να διαχειριστούν, συνέδρια αποφάσει οποίε δεσμευτικέ όσο είναι, προγράμματα και ο καθεστή. Μαζί με αυτό όμω, την περίπτωση δεύτερου έχουμε και μια προσπάθεια που καρπου φόρησε. Δηλαδή, έφερε πρακτικά αποτελέσματα και έχει σημασία να τα υπογραμμίζουμε αυτά γιατί συχνά, ας πούμε, οι πιο επαναστάτε ή επαναστατημένοι, συνηθίζουν τη δεύτερη διεθνή να την εκτομιστέρων να την θεωρούν ένα, έτσι, μια οπίστην ιστορία η οποία καλό είναι να βγει από τη μέση ε, δεν είναι όμως έτσι είναι η ιστορία αυτού του πράγματος είναι η ενιαία ιστορία ενώ και η ιστορία όλων μας ε, τι έχει κάνει η δεύτερη διεθνής κυρίως στη Γαλλία και στην στη Γερμανία και στην Ιταλία με πολύ έντονο τρόπο συγκροτεί ένα είδος αντικοινωνίας Μιας, θεσμούς δηλαδή οι οποίοι είναι κόντρα στους υπάρχοντες θεσμούς και οι είναι μαζικά πράγματα, είναι πράγματα επιδραστικά δηλαδή. Ενώ από εφημερίδες, εκδοτικούς τα ταμεία αλληλοβοήθειας και ούτων καθεξές, μέχρι πανεπιστήμια όμως, επίσης, εργατικά, σχολία εργατικά, σχολεία κτλ. Είναι ένα πράγμα λοιπόν που επιχειρεί θεσμικά να είναι κάτι άλλο από την υπόλοιπη κοινωνία, ήδη πριν κατακτήσει την εξουσία που είναι ο... Ο στόχο στην περίπτωση τη Δεύτερη Διεθνού χωρί καμία αμφιβολία. Έχει επικρατήσει δηλαδή ότι αυτό είναι ο στόχο. Δεν τίθεται ε, θέμα. Η τρίτη φάση αυτού του πρα... και με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι ενώ η Δεύτερη Διεθνή θεωρείται ε, η περίοδο στην οποία το κράτο, το αντιπροσωπευτικό σύστημα, το κοινοβουλευτικό κτλ. Ε, γίνονται με μια έννοια αποδεκτή στόχη για παρέμβαση στο εσωτερικό του. Την ίδια στιγμή φτιάχνονται και πράγματα που είναι έξω. Και προσπαθούν να προεικονήσουν άλλα ή με τοπικά να συγκρουστούν, να φάση και τα λοιπά. Είναι λίγο εκτός κράτους δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, παρόλο που εμείς σήμερα θεωρούμε ότι είναι το ρεφορμισμός, αυτό το πράγμα. Η τρίτη φάση, η φάση στην οποία αναφέρθηκε ο Αλέξανδρος προηγούμενα, το λενινιστικό, ας πούμε, το μπολσεβίκικο, έχει τα χαρακτηριστικά... Που υπόθηκαν, που είναι χαρακτηριστικά όμω κληρονομημένα με μια από, τη Β Εθνική, από την Β' Εθνική, θα λέγα, από την Δεύτερη Διεθνή. Α, δηλαδή, αυτό το απ' έξω έρχεται η γνώση, απ' έξω έρχεται η πρωτοπορία, κλπ. Υπάρχει ήδη, δηλαδή δεν είναι κάτι που το φτιάχνουν οι Πολσεβίκοοι, έτσι. Νομίζω ότι το Πολσεβίκιο παράδειγμα έχει ένα ενδιαφέρον από μια άλλη πλευρά. Ε, από το γεγονό δηλαδή ότι. Φτιάχνεται ένα πολιτικό μόρφωμα, πλέον μια πολιτική οργάνωση η οποία θεωρεί την ισχυρή δέσμευση των μελών ω βασικό στοιχείο τη ένταξή του. Δεν έχουμε διάφορα επίπεδα μελών, διάφορα είδη μελών, κάποια πιο χαλαρά, κάποια λιγότερο και κάποια ούτω Εδώ έχουμε δεσμευμένα μέλη. Γι' αυτό και ολα είναι επαναστάτες αυτοί οι οποίοι συγκροτούν το συγκεκριμένο κόμμα. Το επαγγελματίε-υπαναστάτε δεν σημαίνει διαβάζοντας το ιστορικά ότι είναι επαγγελματίες που κάνουν αυτή τη δουλειά σε μια μικροκλίμακα γιατί το Πολισεβίκο Κόμμα δεν έχει χίλια μέλη ακόμη και πριν τη μεγάλη του μαζικοποίηση έχει δεκάδε χιλιάδε μέλη τουλάχιστον α πούμε είναι λοιπόν ένα αρκετά μαζικό κόμμα για τα δεδομένα της εποχής το οποίο όμως βάζει πρώτο όρο την πολύ ισχυρή δέσμευση γι' αυτό και όλα στη μεγάλη σύγκρουση του εσωτερικού τη Ρωσικής αυτό είναι που θα διαχωρίσει. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο είναι γνωστό ή πόσο θυμόμαστε ακόμη, η σύγκρουση γίνεται για ένα άρθρο του καταστατικού, για το πώς ορίζεται το μέλος. Εκεί διασπώνται τα δύο ρεύματα της Ρωσικής Δημοκρατίας. Όχι για το αν είμαστε ρεφορμιστές, περισσότερο επαναστάτες, από πού έρχεται το πράγμα και πώς είναι ο κομμουνισμός, για τον ορισμό του μέλους γίνεται η διάσπαση. Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι πραγματολογικά στέκει δηλαδή, δεν είναι ερμηνεία πούμε, αυτό το πράγμα, είναι ισχυρή δέσμευση. Αυτή η ισχυρή δέσμευση ε, δίνει τις δυνατότητες για ένα κόμμα το οποίο με την μετέπειτα ιστορία μπορεί να έχουν μείνει οι σκουριές ας πούμε της, ε, υπόθεσης, αλλά καταρχήν είναι ακόμα δημοκρατικό. Είναι ένα κόμμα δηλαδή το οποίο λειτουργεί με συλλογικό και δημοκρατικό τρόπο. Και είναι ιστορικό κρίμα το γεγονό ότι έχει μείνει ω το αντίθετο πράγμα γιατί ο Σταλινισμός ήρθε και έγινε η κληρονομιά του, υποτίθεται. Η κατεξοχήν κληρονομιά του σε αυτή την υπόθεση. Τι τελευταίε μέρε. Πόσο χρόνο έχω ακόμη, Ένιωνα, 30 λεπτά. λεπτά. Λοιπόν, τι τελευταίε μέρε έγινε στο. Εγώ είμαι μέλο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και θα σα ένα παράδειγμα από εκεί. Ε, έγινε μια μεγάλη συζήτηση περί του επώδυνου συμβιβασμού, του έντιμου συμβιβασμού, του όχι συμβιβασμού, τη υπαναχώρηση, όλου αυτού του πράγματο που ξέρετε. Ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσαν κατ' εξοχήν του συμβιβασμού, α το πω έτσι, αυτοί που λέγανε ότι οκ, okay, δεν έχουμε μεγάλα θέματα σε σχέση με το συγκεκριμένο, ήταν η, η, η στάση των πολυσελίκων στον πρέσβη Τόσκ. Όταν είχαν παραχωρήσει το 1 τρίτο τη. ένα μεγάλο συμβιβασμό, όταν ήταν τρομακτικό, μια τρομακτική υπαναχώρηση, δώσανε. Το 1 τρίτο τη Ρωσία, α πούμε, στου Γερμανού, και μάλιστα το μεγαλύτερο τμήμα τη βιομηχανία βρίσκονταν εκεί, Πόροι κτλ. Σου λέει σιγά τι κάνατε εσεί, α πούμε. Οι άλλοι δώσαν την μισή Ρωσία, και τι μα λέτε τώρα. Ε, υπάρχει μια διαφορά όμω. Και την, προσωπικά την επικαλέστηκα στην εσωτερική συζήτηση στην Κεντρική Επιτροπή. Η διαφορά είναι ότι αυτοί συζητούσαν δύο μήνε πριν τον κάνουν. Επειδή δύο μήνε δηλαδή, ενώ οι Γερμανοί ήταν μέσα και με. Πυροβολούσαν και κάνανε, α πούμε, αυτοί συζητούσαν στην κεντρική του επιτροπή, βγάζαν περιοδικά, βγάζαν εφημερίδε και λέγανε ότι αυτό είναι το σωστό, το άλλο είναι το σωστό. Όταν κατέληξε λοιπόν η ιστορία στο πλαίσιο άγριου πολέμου, είχε μεσολαβήσει μια ολόκληρη συζήτηση που επιχείρησε να βγάλει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί τη γνώμη να το κρατήσουμε και προσδιορίζει και δίνει δίκαιο, α πούμε, ιστορικό, σε ένα παράδειγμα που ξαναλέω είναι εντελώ διαφορετικό από αυτό που ήταν ασχέτω τι έγινε μετά ή και σχετικά με ό,τι έγινε μετά. Θα παραλείψω πράγματα τα οποία έθεσε ο Αλέξανδρος και συμφωνώ για τα βασικά ρεύματα στο ενδιάμεσο μέχρι που να φτάσουμε ας πούμε, στη νέα χιλιετία, το σταλινικό ρεύμα δηλαδή και το ε, σοσιαλδημοκρατικό, α το πω έτσι. Όχι ας το πω έτσι, έτσι λέγεται. Και θα έλεγα ότι αυτή η συζήτηση ξαναξεκίνησε με πολύ σοβαρούς όρους με, ε, με την αφορμή του αντιπαγκοσμοποιητικού γεννήματος το οποίο έφεσε ξανά όλα αυτά τα ζητήματα. Το κόμμα, ναι, πρέπει κόμμα, δεν πρέπει κόμμα, πώς τα κινήματα, πώς συνδέονται αυτά μεταξύ του και ούτω καθεξής. Και έφερε και ελευθεριακά στοιχεία σε αυτή τη συζήτηση ακόμη και μεταξύ μαρξιστών, στη συζήτηση μεταξύ μαρξιστών αναγκαστικά, δηλαδή ήταν πρακτικό ζήτημα, ετίθετο από την ίδια την πολιτική δραστηριότητα εκεί έξω. Στο πλαίσιο αυτό ο δικός μου ας πούμε πολιτικός χώρος ο οποίος προέρχεται από το παραδοσιακή αριστερά είναι στην προέλευσή του ας πούμε. έτσι όπως τα περισσότερα κόμματα που ισχύουν σήμερα από μια ιδιαίτερη βέβαια παράδοση αριστερού ευρωκομμουνισμού που Αυτά τα θέματα εδώ και πολλέ δεκαετίε πριν από το αντιπαγκοσμιοποιητικό τα συζήτησε. Τα βάλε δηλαδή στο πλαίσιο. Όποιο έχει φιλομετρήσει λίγο το τελευταίο βιβλίο του πλατζά, που είναι η αναφορά πούμε, για αυτό το ρεύμα, αυτό το τελευταίο βιβλίο του πλατζά. ξέρει πολύ καλά ότι ζητήματα όπω αυτά που έθεσε η Νιούλεφτα, τα πολλαπλά υποκείμενα, άλλε ταυτότητε συγκρουσιακέ, οι οποίε πρέπει με έναν τρόπο όμω να συνδεθούν, αν θέλει να κάνει τη δουλειά που πρέπει, όχι πρωτοπορία. Όχι. Είχαν τεθεί. Όπω επίση είχε τεθεί ότι στο κέντρο τη στρατηγική βρίσκεται μια προσπάθεια να λειτουργήσει και μέσα και έξω από το κράτο. Και τα δύο μαζί. Αμεσοδημοκρατικά αλλά και μέσα στου θεσμού. Δύσκολη σύνθεση επιχείρησε να το διαπραγματευτεί. Δεν το έκανε ολοκληρωμένα. Ισχυρίζουν. Δηλαδή η συζήτηση που γίνεται σήμερα για αυτά τα θέματα είναι περίπου αυτή που γινόταν τη δεκαετία του 70-80. Δεν έχουμε σημαντικά νέα. Δεδομένα, α πούμε, να πατήσουμε οι νέους πόρους. νέου πόρου. Ωστόσο, παρόλο που υπήρχε μια τέτοια διάθεση και εσωτερική συζήτηση και τα λοιπά, και μέχρι τα σήμερα, πολύ συχνά όταν τα πράγματα. και είπα ένα παράδειγμα προηγουμένω, πολύ συχνά όταν τα πράγματα ζόριζαν, να στο πω έτσι, ο σιδηρό νόμο τη ολιγαρχία εμφανίζονταν με πολύ πολύ έντονο τρόπο. Δηλαδή, αυθαιρεσία, πραξικόπημα πολλέ φορέ στη δραστηριότητα, μη λειτουργία όλων αυτών που καταστατικά προσδιορίζονται απολύτως και δεν υπάρχει ε, ζήτημα αν ε, προστρέξει σε αυτό. Έχουμε πρόσφατα παραδείγματα, ισχυρίζουμε λοιπόν ότι ο λόγος για τον οποίο συνδένουν αυτά στον δικό μου πολιτικό χώρο είναι ότι αυτό που, ε, ας πούμε, αυτό που μπολιάστηκε ως ελευθεριακά στοιχεία για αυτή την παράδοση, ε, σε αυτή την παράδοση σε μεγάλο βαθμό αντανακλάμουν μια φιλελεύθερη αντίληψη για τα πράγματα Πώ λειτουργεί η δημοκρατία και όχι τόσο ελευθεριακή. Αλλά αυτό είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Και επειδή δεν γίνονται αυτά, επειδή κάποιοι έχουν κακέ προθέσει ή είναι απαταιώνε και συνωμότε, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τα βάλουμε κάτω να τα λύσουμε. Πώ και γιατί, ποια ήταν τα αντικειμενικά στοιχεία που οδηγούν εκεί. Κλείνω, <Ροκλήρωση> κλείνω με δύο παρατηρήσει. Η μία είναι η εξή. Παρόλο που ο Μπαντιού δεν μ' αρέσει καθόλου. Δηλαδή, πριν 10 χρόνια μ' αρέσει, τώρα δεν μ' αρέσει. Νομίζω όμως ότι ένα στοιχείο που βάζει στην περιοδολόγηση που κάνει του κινήματο του αριστερού έχει ενδιαφέρον να το σκεφτούμε. Πριν από αυτό, θα πω ότι στην συζήτηση την καναδέζικη, την αντίστοιχη καναδέζικη συζήτηση, ο Πάνιτς ε, Όντα απεσιόδοξο, δεν ξέρω πώ να το πω, είπε ότι ο λόγο για τον οποίο πολλέ φορέ μπερδευόμαστε είναι ότι θεωρούμε πως ο κομμουνισμό θα γίνει στα χρόνια μα. Ότι θα το ζήσουμε δηλαδή. Αν αποδεχθούμε ότι είναι κάτι σαν του καθοριστικού ναού που ξεκινούσαν το 1100 και τελειώναν το 1350, τότε θα λύσουμε πολλά ψυχολογικά προβλήματα και ίσω και πολιτικά στη συνέχεια. Εδώ λοιπόν λέω ότι η περιοδολόγηση που κάνει ο Μπαντιού, που λέει ότι είχαμε μια πρώτη φάση, πρώτη διεθνή σε αυτό το πράγμα κτλ. Που ήταν φάση ιδρυτική του πολιτικού κινήματο, τη εργατική τάξη, α πούμε. Περάσαμε από μια φάση επίθεση πραγματική του εγχειρήματο, δηλαδή υλοποίηση του χειρηματικού. Το οποίο έχασε. Και μάλιστα για τον Πατίο το 1968 έχει τελειώσει αυτό ο κύκλο και στη συνέχεια έχουμε τα πόνερα. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια τρίτη φάση που δεν πρέπει να την θεωρήσουμε σαν τη δεύτερη, αλλά μάλλον σαν τη πρώτη, δηλαδή τη ιδρυτική φάση εκ νέου ξαναμπαίνουν τα πράγματα από την αρχή για να δούμε πού βρισκόμαστε με όλη την προηγούμενη εμπειρία. Νομίζω ότι είναι μια αποτύπωση που μπορεί να μας βοηθήσει στην κουβέντα αυτή για να μην θεωρούμε ότι πηγαίνουμε οριμάζοντας. Δηλαδή, όχι απόψη στοιχείων που έχουμε, έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία από το 1850 για να σκύψουμε πάνω τους. Αλλά μην θεωρούμε ότι οριμάζει από μόνο του και ότι δεν περνάει κύκλους τέτοιου είδους. Καταληκτήριο λοιπόν, ε, η γνώμη μου είναι ότι σε αυτή την παράδοση οι καλύτερες εκδοχές είναι συνδεδεμένες και έγινε και ιστορικά έτσι με, με, το, με το παράδειγμα του ιστορικού της Κομμούνας του Παρισιού. Μην ξεχνάτε ότι το κράτος και η Επανάσταση είναι ολόκληρο γραμμένο πάνω στη Κομμούνα του Παρισιού, σε αυτό το παράδειγμα είναι ολόκληρο γραμμένο και την 72 η δεύτερη μέρα μετά τις 7 Νοεμβρίου ο Λέν χόρευε στην χιονισμένη κόκκινη πλατεία γιατί είχε περάσει μία μέρα η Ρώσικη Επανάσταση περισσότερο από την κομμούνα του Παρισιού. Τόσο ήταν δηλαδή, εφόσον κάνανε μία μέρα καβάτζα, θεωρούσαν ήδη ότι είχαν πετύχει και για την αντίληψη που είχαν, θέλω να πω για το τι κάνανε εκείνη την περίοδο και το τι υπήρχε. Το κόμμα είναι αναγκαίο ω μια μόνιμη δομή που δεν μπορεί κανένα κίνημα να υποκαταστήσει. Είναι αναγκαίο γιατί μπορεί να συνδεθεί με το κράτος έτσι όπως συμπώθηκε προηγούμενα, χωρίς, το οποίο, χωρίς να είσαι απέναντι στο οποίο να το πω καλύτερα και άρα και με έναν τρόπο μέσα δεν μπορείς να προωθήσεις το χειρευθετικό πρόταγμα και κυρίως είναι ε, ένα εργαλείο το οποίο είναι εργαλείο αν λειτουργεί σωστά και αυτό ήταν η αρχική πρόθεση ταξικής αυτονομίας. Η τάξη δεν έχει αυτονομία μόνη τη. Παρά μόνο όταν αποκτάει εργαλεία οι ίδια, που μπορούν να επιτρέψουν την ταξική τη αυτονομία. Η ταξική γίνεται διευθύνη για να χρησιμοποιήσω έναν όρο που δεν είναι πολύ καλό, αλλά μπορούμε να συνεννοηθούμε, μόνο όταν αντιληφθεί με οργανωμένο τρόπο τι είναι αυτό που έχει να κάνει, ή τι είναι αυτά που έχει να κάνει, τέλο πάντων σε διάφορε εκδοχέ. Σταματάω εδώ όμως για να μην άλλο χρόνο, και έτσι είναι λίγο απότομο να επανέλθω. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου του διοργανωτές για τη συζήτηση. Είμαι ήδη έτσι πολύ ενθουσιασμένος από τις εισηγήσεις που άκουσα και νομίζω ότι ήταν πολύ βοηθητικές για τη συνέχεια της συζήτησης. Θα προσπαθήσω και εγώ με δύο κομμάτια. Ένα να κάνω μια αναφορά σε σχέση με τα κινήματα και τα κόμματα και ένα δεύτερο σχέση με το τι είδου κόμματα και να επιχειρηματολογήσω σχετικά με αυτό νομίζω ότι αν γινόταν διεθνώς μια δημοσκόπηση για τα κόμματα και τα κινήματα, οι απάντηση θα ήταν σίγουρα πλειοψηφικά η θετικές. Για τα κόμματα και πιθανότατα αρνητικές όσον αφορά, Για τα, κινήματα και πιθανότατα αρνητικές όσον αφορά τα κόμματα. Τα κίνηματα στη συλλογική συνείδηση είναι συνδεδεμένα με τη συλλογικότητα και την κοινή προσπάθεια, ενώ τα κόμματα θεωρούνται συνήθως σαν κλειστά γραφειοκρατικά διεφθαρμένα κυκλώματα. Κυρίαρχα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, νομίζω ότι αυτό δεν είναι καθόλου άσχετο με το ότι τα κόμματα τα οποία βλέπει Μπροστά του κυρίω ο κόσμος στις ΗΠΑ είναι οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί και άρα είναι δύο κατεξοχήν κόμματα της αστικής τάξης. Ωστόσο και στην Ευρώπη, όπου υπάρχει πιο δυνατή και οργανωμένη αριστερά, υπάρχουν αντίστοιχοι προβληματισμοί που έχουν ενταθεί ιδιαίτερα μετά το 1989, καθόλου τυχαία, γιατί ήταν το σημείο τομής στο οποίο απαξιώθηκαν Ήδη είχε μια πορεία και μια διαδρομή αυτό, αλλά ήταν το σημείο τομής το οποίο απαξιώθηκαν ε, κατά μίζωνα λόγω τα σταλινικά κομμουνιστικά κόμματα που κατέρευσε το, το πρότυπο του, αλλά και τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, τα οποία από τότε πήραν το δρόμο του νεοφιλελευθερισμού και ουσιαστικά έχουν καταστεί δυσδιάκριτα σε σχέση με, την, ε, ε, με τη δεξιά και τα παραδοσιακά αστικά κόμματα. Αυτό... Όπω είπε και ο Χρήστο προηγουμένω, ο σύντροφο Χρήστο, φάνηκε ιδιαίτερα στι αρχέ του 2000 όταν ξέσπασε το κίνημα ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση και οι μορφέ οργάνωση που αρχικά υιοθέτησε ήταν, ε, είχαν τον τύπο όπω το ΑΤΑΚ, αν θυμάστε τότε, που συσπήραν τον κόσμο στη βάση του φόρου Τόμπιν, ή τα κοινωνικά φόρουμ στη, στη συνέχεια. Μια πρώτη εύκολη απάντηση θα ήταν ότι η κατάληξη εκείνου του κινήματο το οποίο κατά τη γνώμη μου διαλύθηκε, χρεοκόπησε σε μεγάλο βαθμό εξαιτία στο ότι η κομμουνιστική επανίδρυση μπήκε στην κυβέρνηση πρώτη το 2006 και, άρα και ακολούθησε μια social νεοφιλελεύθερη ε, πολιτική. Είναι μια πρώτη απάντηση αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν είναι η μόνη. <κοί> Να δούμε το πράγμα λίγο γενικότερα. Όταν τα κινήματα ξεσπούν, οι διαφορέ μοιάζουν περιτές... Και μίζερες αρκετά. Γράφουνε για το Occupy στην πρόσκλησή τους οι, οι σύντροφοι. Ε, σύντροφοι από την ανταρσία που, επισ, που επισκέφτηκαν τότε ε, στη, στην καρδιά του κινήματος στις ΗΠΑ μου είχαν μεταφέρει, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, ότι ε, όποιος προσπαθούσε να βάλει τη συζήτηση για τη συνέχεια του κινήματος, η, η συντηρητική πλειοψηφία έλεγε Occupy Everywhere να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε ακόμα περισσότερο κτλ. Αντίστοιχα μπορώ να σας το πω και σαν εμπειρία αυτό, όπως το θυμάμαι όταν ναι, είχα πάει στη, στη Γένοβα το 2001, έμασταν 300.000, έδειχνε ένα κίνημα πάρα πολύ δυνατό, ριζοσπαστικό. Στη Φλωρεντία έγινε 70.000 που συμμετείχαν στις συζητήσει και ένα εκατομμύριο στη διαδήλωση και σε μένα προσωπικά για να μην ε, ε, μιλάω για άλλους, υπήρχε μια αίσθηση ότι εδώ τα πράγματα πάνε γραμμικά με έναν τρόπο. Δηλαδή πηγαίνουμε σε βαθύτερη ριζοσπαστικοποίηση, μεγαλύτερη μαζικοποίηση και κάπως έτσι τα πράγματα θα, θα συνεχίσουν. Δεν ήταν έτσι. Χαρακτηριστικό όμως κάθε πραγματικού κινήματος είναι ότι όντως... Τα κινήματα είναι πικιλόμορφα, είναι ανακατωμένα, είναι κατακερματισμένα. Αυτή είναι και η ομορφιά και η δύναμη αλλά και η αδυναμία τους ταυτόχρονα. Καταρχήν να ξεκινήσουμε γιατί υπάρχει αυτή η πολυμορφία. Νομίζω ότι αυτή η πολυμορφία ξεκινάει από τι πολλέ και διαφορετικέ μορφέ καταπίεση που δημιούργησε ή διαιωνίζει ο καπιταλισμό. Γι' αυτό και υπάρχουν οι κινήματα εθνική αυτοδιάθεση ενάντια στην, στον υπεριαλισμό, υπάρχουν κινήματα γυναικών ενάντια στο σεξισμό και την καταπίεση, ομοφυλόφιλων αντίστοιχα, κινήματα ενάντια στο ρατσισμό, κινήματα για την υπεράσπιση του, του περιβάλλοντο. Οι αιστείε καταπίεση και αντίστασης είναι πολλαπλές και όταν συγκλίνουν δημιουργούν ένα πολύβο ποτάμι. Παλιότερα αυτό το είχαμε δει στο, στο κίνημα κατά τη καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση. το ίδιο όμως είδαμε και στην Ελλάδα των, των, των Μνημονίων όπου οι 32 πανεργατικές απεργίες και πάρα πολλές κλαδικές και τοπικές απεργίες συμπληρώθηκαν από το κίνημα των αγανακτισμένων στις πλατείε, από τις κουριές και την κερατέα, από το αντιφασιστικό κίνημα από όλα αυτά που νομίζω ότι όλοι και όλες τα ζήσαμε και δραστηριοποιηθήκαμε σε αυτά η ποικιλομορφία των κινημάτων όμως δεν οφείλεται μόνο στις διαφορετικέ αφετηρίες, αλλά και στο μεγάλο φάσμα των ιδεών που υπάρχουν στο εσωτερικό του, ε, των κινημάτων. Και άρα ένα, ένα μαζικό κίνημα σημαίνει ότι άνθρωποι οι οποίοι μέχρι χθες ήταν αδρανεί μπαίνουν στη διαδικασία του αγώνα. Η, παραδείγματος, ένα κόσμο, ο οποίος είχε ψηφίσει, να το πω λίγο προκλητικά, τον Γιώργο Παπανδρέου το 2009, πρωταγωνίστησε μετά στις απεργίες της μνημονιακής, της μνημονιακής περίοδου, αλλά και στην αριστερή στροφή που, που ακολούθησε. Οι ιδέες του δεν γίνεται τίποτα, συνεπάρχουν σε διαφορετικά ποσοστά μέσα στα κινήματα με τις πιο ριζοσπαστικές, με τις επαναστατικέ ιδέες. Το ζήτημα λοιπόν του πώς η κοινή δράση μέσα στο κίνημα συγκεντρώνει την ενέργειά τη απέναντι στον κοινό εχθρό, τον καπιταλισμό, μέχρι να τον ανατρέψει, δεν είναι λιμμένο εκ των προτέρων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που απαιτεί επιλογές, θεωρία, πρωτοβουλίες, άρα οργανωμένη πολιτική συζήτηση και δράση. Ακόμα και αν δεχτούμε το κίνημα σαν μια διαρκή, μαζική, αμεσοδημοκρατική διαδικασία συνέλευσης που εντάξει, δεν ισχύει αυτό, γιατί ούτε ή και στο κίνημα υπάρχουν στιγμές συζήτησης και δράσης, υπάρχουν αποτελείται από ανθρώπου που ζουν σε μια κοινωνία που δεν ελέγχουν και άρα... Οι επιλογέ του δεν είναι ελεύθερε, γενικά και αόριστα, και πάλι όμω και σε αυτή την περίπτωση χρειαζόμαστε οργανωμένε πολιτικέ δυνάμει. Ακριβώ γιατί καμιά συζήτηση δεν είναι μονόλογο και ο διάλογο από την πλευρά του χρειάζεται συγκροτημένε απόψει για να υπάρχει. Οι οπαδοί, με αυτή την έννοια του καθαρού αυθορμητισμού, καταλήγουν στο απολύτικο, και αυτό δεν είναι βοηθητικό για να αντιμετωπίσει το κίνημα την πιο οργανωμένη άρχουσα τάξη τη ιστορία, όπω είναι η αστική τάξη. Το πραγματικό ερώτημα, με λίγα λόγια, δεν είναι κατά τη γνώμα αν χρειαζόμαστε κόμματα, αλλά το τι είδους κόμματα χρειαζόμαστε. Εδώ φτάνουμε στο ερώτημα που με έναν τρόπο ήδη οι δύο προλαλήσαντες σύντροφοι το άγγιξαν. Εγώ θα το πω λίγο προκλητικά. Υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στη φράση την περίφημη του Μάρξη «Απελευθέρωση της εργατικής τάξης έργο τη ίδιας, και στη λενινιστική έμφαση για την αναγκαιότητα ενός επαναστατικού κόμματος, στρατευμένου στην ανατροπή του καπιταλισμού. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το ότι η ευαισθησία απέναντι στα ζητήματα γραφειοκρατικοποίηση δεν είναι μονοπόλιο των αναρχικών. Αντιθέτως, αν ξεκινήσουμε από το, τις κριτικές, μάλλον, τη συζήτηση στις αρχές του 20ου αιώνα, μεταξύ του Τρότσκι, της Ρόζας Λουξεμπορκ, του Λένιν, βλέπουμε ότι υπήρχε αυτή η ευαισθησία από τότε, η διαφορά των επαναστατών μαρξιστών, κατά τη γνώμη μου, εκείνη της γενιάς, είναι ότι προχώρησαν στην αναζήτηση της ρίζας του προβλήματος και στην αναζήτηση τρόπων για το ξεπέρασμά τη. Θα επιχειρηματολογήσω υπέρ του Λενινισμού. στον όσο χρόνο μου μένει. Ένα πράγμα θέλω να θέσω εξ αρχής, είναι ότι... Ο Λενισμό είναι η μορφή οργάνωσης η οποία επιχειρηματολογεί υπέρ μια καθαρή επιλογή στο δίλημα μεταρρύθμιση ή επανάσταση που στον 21ο αιώνα, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι καθόλου ξεπερασμένο. Επιχειρηματολογεί δηλαδή για το ότι το σύστημα δεν μεταρρυθμίζεται, για το ότι το αστικό κράτο δεν είναι ένα ουδέτερο εργαλείο στα χέρια μια οποιασδήποτε κυβέρνηση, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει για του δικού της σκοπού. Και αυτό η ιστορία του 20ου αιώνα. Το έχει αποδείξει από τα λαϊκά μέτωπα της Γαλλίας και της Ιταλίας του 1936 μέχρι τη χιλή και την τραγική της εμπειρία του 1973. Υπάρχουν πολλές κριτικέ όμως τον ίδιο το λελινιστικό τύπο κόμματος και θα επικεντρώσω περισσότερο σε αυτό. Ο σύντροφο ο Αλέξανδρος το έκανε προηγουμένως, έβαλε στοιχεία αυτών των κριτικών με πολύ συγκεκριμένο και απτό τρόπο. Ε, και θα ήθελα να υπερασπιστώ και τον Ελληνισμό με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο σχέση με αυτόν που το έκανε ο σύντροφος ο Υπάρχει Καταρχήν υπάρχει όντως, είναι αλήθεια φυσικά, στο τι να κάνουμε του Λένιν η γνωστή φράση ότι η συνείδηση ε, έρχεται απ' έξω. Υπάρχει το 1905 με το που ξέσπασε η ρώσικη και η Επανάσταση μια λιγότερο γνωστή φράση του Λένιν που λέει ότι η εργατική τάξη είναι αυθόρμητα σοσιαλιστική. Φαινομενικά δηλαδή έχει υποστηρίξει δύο εξαιρετικά αντίθετες απόψεις σχετικά με αυτό το ζήτημα. Γνώμη μου είναι ότι υπάρχει ένας κοινός πυρήνας που μπορούμε να ανιχνεύσουμε χωρίς να ταυτίσουμε τον Λελινισμό με την καρικατούρα του την οποία ζωγράφισε ο Σταλινισμός. Καταρχήν, ο επαγγελματισμός εντός ή αγωγικών του, των ε, επαναστατών του Λενινιστικού κόμματος δεν είχε σαν στόχο την αντιπαράθεση με τον αυθορμητισμό των μαζών αλλά τη σύγκρουση με τη διάβρωση της αστικής ιδεολογίας με τη ρεφορμιστική πρακτική, με την κοινοβουλευτική εξαχρίωση και το γραφειοκρατικό εκφυλισμό. Στην κόντρα που πολύ σωστά υπενθύμησε ο Σύντροφος ο για το ποιο είναι μέλος η οποία οδήγησε στην γνωστή διάσπαση μεταξύ Μπολσεβίκων και Μενσεβίκων, το διακύβευμα από την πλευρά των Μπολσεβίκων ήταν η αντιμετώπιση των επίδοξων γεφυροποιών με την αστική τάξη, κατά τη γνώμη μου. Δεν ήταν δηλαδή ένα οργανωτικό ζήτημα, όπως εκφράστηκε, αλλά ένα πολιτικό ζήτημα. Γιατί θέλουμε ο Επαναστάτης να είναι δεσμευμένο και να είναι σκληρά οριοθετημένο όπως έγινε και αρκετά χρόνια μετά με του περίφημου 21 ώρες της κομιντέρν για την εισδοχή ενός κόμματος στην Κομμινιστική Διεθνή. Γιατί το θέλουμε αυτό. Αυτό γινόταν σε κόντρα με τη συνδικαλιστική αντίληψη, όχι φυσικά με, το ότι, με την αντίληψη ότι οι εργάτες θα πρέπει να είναι οργανωμένοι στα σωματεία του, φυσικά και ο Λένιν ήταν με αυτό, αλλά με την, με, την, με την αναπαραγωγή της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας μέσα από το ίδιο το κόμμα και τη συνδικαλιστικής αντίληψη, του περιορισμένου συνδικαλιστικού ορίζοντα, που είναι ο ορίζοντας της διαπραγμάτευσης της εργατικής τάξης, της εργατικής δύναμης με το κεφάλαιο και όχι της ανατροπή του καπιταλισμού και του αστικού κράτους. Συγκεκριμένα, ο Λένι έλεγε με μια φράση που με στίχιος από το τότε που τη διάβασα στα 18-19 μου, ότι ο επαναστάτης, είναι ένα είδο λαϊκού κήρυκα ενάντια σε κάθε μορφής καταπίεση. Αν θέλουμε να το πούμε με απλά λόγια στο σήμερα, είναι εκείνος που στο χώρο, δουλειά, στο χώρο δουλειάς του δεν είναι μόνο εκείνος ο οποίος θα, θα είναι ο καλύτερος συνδικαλιστής, που θα είναι ο πιο μαχητικός, που θα οργανώσει την απεργία διαρκείας, την απεργιακή φρούρα, το ένα, το άλλο. Είναι και αυτά, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και εκείνος ο οποίος όταν θα ακούσει να κυκλοφορούν οι ρατσιστικέ ιδέες στο εργοστάσιο, οι σεξιστικές ιδέες, οι... όταν θα ακούσει να βρίζουν τους ομοφιλόφιλους, όταν θα ακούσει εθνικιστικές απόψεις, όταν θα ανοίξει το ζήτημα της τουρκικής μειονότητας, είναι εκείνος ο οποίος θα μιλήσει για όλα αυτά. Από εδώ λίγο χαριτολογώντας ότι το να. Πάρα πολύ όταν ήμουν στο, στο στρατό στα τεθωραγγισμένα και άνοιγε κουβέντα για τους ομοφιλόφιλους έλεγα τώρα πού να τα βάλω με 20 άτομα και θυμόμουν αυτό και έλεγα ότι όχι θα πρέπει να μιλήσω για αυτό θα πρέπει να, να την ανοίξουμε αυτή, τη, αυτή την κόντρα και ας είσαι ένας στους 20. Αυτό είναι η λινινιστική αντίληψη σε σχέση με το, ε, με το επαναστατικό κόμμα. Η αντίληψη ότι η ταξική συνείδηση υπάρχει μέσα στο κόμμα σε αντιπαράθεση με τις μη συνειδητέ μάζες, η αντίληψη που λέμε οργάνωση φρούριο, είναι Σταλινισμός, δεν είναι ελληνισμό. Λενινισμός είναι η αντίληψη για το κόμμα της εργατικής πρωτοπορία. Τι σημαίνει όμως κόμμα της εργατικής πρωτοπορία, Από που πηγάζει αυτή η αντίληψη και γιατί δεν είναι καπελωτική. Στην εργατική τάξη υπάρχουν πολλά επίπεδα συνείδησης. Η κίνηση τη εργατική τάξη είναι αυτή η οποία γεννά την πρωτοπορία. Ο διαχωρισμό τη εργατική τάξη σε επίπεδα συνείδησης είναι αντανάκλαση, όπω το λέγει ο στο σύγχρονο ηγεμόνα, τη ίδια τη ταξική διαίρεση και του καταμερισμού εργασία. Είναι δυστυχώ έτσι, αλλά είναι έτσι. Είναι μια πραγματικότητα. Το κόμμα λοιπόν οφείλει να συσπηρώσει την πρωτοπορία χωρί να ταυτίζει τον εαυτό του με την εργατική τάξη. Να είναι ένα κόμμα που δεν υποκαθιστά. Που δεν εκπροσωπεί την εργατική τάξη αλλά που παλεύει για να ανεβάσει την οργανωτικότητά τη, τη τάξη δηλαδή στο σύνολό τη, στο ύψο των πρωτοπόρων τμήματων τη και των ιστορικών τη συμφερόντων. Αυτό δεν σημαίνει, για να το πούμε απλά και με άλλα λόγια, ότι το Επαναστατικό Κόμμα είναι η συνένωση κάποιων που αυτοαποκαλούνται επαναστάτε και κάποιων εργατών που αυτοαποκαλούνται πρωτοπόροι. Ο Μάρξ τη θέση και το Φόιρμπαχ το έλεγε πολύ ωραία. Ο εκπαιδευτή πρέπει και αυτός να εκπαιδευτεί. Αυτός που διδάσκει το κόμμα είναι η ίδια η εργατική τάξη με τους αγώνες της και την αυτενέργειά της. Ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός αυτός, ο τόσο συγκοφαντημένος, δεν είναι ένας οργανωτικός τη γιατί δεν σημαίνει κεντρικές επιτροπές και πολιτικά γραφεία, είναι αντίληψη για τη σχέση κόμματος και εργατικής τάξης, που βασίζεται στο τρίπτυχο «δοκιμή, έλεγχος, διόρθωση». Συζητάμε, αποφασίζουμε κάτι, το υλοποιούμε όλοι μαζί για να δούμε αν ήταν σωστό και μετά επιστρέφουμε και να το ξανασυζητήσουμε, το αν ήταν σωστό ή λάθος. Ο Γκράμψη το έλεγε επίσης πολύ καλύτερα από μένα και γι' αυτό θα ήθελα να το διαβάσω. «Το κόμμα δεν αυτό Κατορθώνει πραγματικά να κινήσει τι μάζε και να το αναγνωρίσουν στα δικό τη. Η αναγκαιότητα για αυτή τη δράση μέσα στι μάζες βαρύνει περισσότερο από οποιονδήποτε κομματικό πατριωτισμό, λέει ο Γκράμψη στι θέσει τη Λιόν, που ήταν θέσει για, για το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματο Ιταλία το 1926. Συνολικά καλύτερα. λοιπόν, ναι, ένα λεπτάκι μόνο, το πρόβλημα τη συγκρότηση τη εργατική τάξη σε πολιτική δύναμη ικανή να θέσει και να λύσει. Το ζήτημα της ανατροπή του καπιταλισμού είναι όντως το πρόβλημα κλειδί για την απελευθέρωση της τάξης. Η ιστορία της εργατικής τάξης είναι στρωμένη με τα συντρίμια των αποτυχημένων προσπαθειών που νικήθηκαν ή διαβρώθηκαν από τον αστισμό. Ο κύκλος όμως δεν είναι φαύλο και οι προσπάθειες δεν είναι συσήφιες. <συκλή> τα 70 χρόνια που μεσολάβησαν από την Άνοιξη των Λαών του 1848 ως το βαθύτερο και πλατύτερο κύμα που ξέσπασε το 1917, δεν εμπόδισε τους επαναστάτες της δεύτερης γενιάς να ξεθάψουν την παράδοση του Μάρξ και να την προχωρήσουν. Σήμερα η αναζήτηση του Ανατρεπτικού Εργατικού κόμματο που σκιαγράφησε το Κομμουνιστικό Μανιφέστο και ζωντάνευσε για λίγα χρόνια ο Λένινο, ο Τρότσκι, ο Γκράμσι, η Ρόζα Λούξεμπουργκ είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σύμφωνα με τη δομή της εκδήλωσης ε, θα προχωρήσουμε στο σχολιασμό των εισηγήσεων. Αλέξανδρε με την ίδια σειρά, παλέ. Αλέξανδρε εγώ το λόγο. Ε, ε, είναι πολλά τα θέματα. Ε, θα επικεντρωθώ στο τελευταίο ζήτημα στο θέμα του του του ελληνισμού του του του του του διαφοροποίηση. του δεν του του του του του του του του του δημοκρατικού κόμματο Στη Ρωσία μέχρι να φτάσουμε και στο 2017 υπήρχε ε, ένα δημοκρατικό χαρακτήρα ω νομοσιεύει την πολιτική αντιπαράθεση. Η πραγματικότητα αυτή διατηρήθηκε μέχρι και κάποια περίοδο στι αρχέ του 18 τουλάχιστον, και είναι, αν διαβάσει ιστορικέ μαρτυρίε από εκείνη την περίοδο, βλέπει μια δημοκρατία, αντιπα... αυτό που θα λέγουμε σήμερα δημοκρατία αντιπαράθεση στο εσωτερικό των πολεβίων, που ξεπερνά ενδεχομένω ότι συμπολίτε αριστερές κυβερνήσει στο παρελθόν και σήμερα. Παρόλα αυτά, εγώ δεν θεωρώ τυχαία τη σταδιακή μετεξέλιξη, και θα, δεν θα να αποδέθω αυτό στο Στάλιν, αλλά τη σταδιακή εξέλιξη του Σοβιετικού κράτους στο συγκεντρωτισμό δεν τη θεωρώ τυχαία από την ίδια τη λογική του Λερνιστικού κόμματο. Το οποίο προφανώς δεν είναι, η οποία λογική προφανώς δεν είναι κάτι ενιαίο και απόλυτο, αλλά έχει στοιχεία που καλλιεργούν και την, και την ιεραρχία και τον συγκεντρωτισμό και την καθοδήγηση των, του λαού ως μάζας ή της εργατικής ε, Και αυτά τα στοιχεία προφανώς εντοπίζονται στην, στην αρχική ιδέα, ότι θα, στην ιδέα που υπάρχει και υπάρχει μαζί με άλλες ότι θα πρέπει να φέρουμε απ' έξω την uh, συνείδηση, την εργατική τάξη κτλ. Αλλά ε, έχει να κάνει και με το... μέσα είπε ο φίλος, τελευταία παρουσίαση, ε, στη τελευταία, mm. στη τελευταία mm. σίξ, έχει να κάνει και με, την, με, τη, με, ένα, με μια σύνδεση, με μια λογική της, της, της ανάλυσης και της κατανόησης και της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας, αλλά κυρίω του στόχου. Ότι εδώ έχουμε ένα κόμμα το οποίο εγώ νομίζω ότι αυτό υπάρχει και στο του Μανιφέστο, αν το διαβάσει κανεί. Το τελευταίο χωρίο που μου λέει ο Μάρτιο για τη θέση των κομμουνιστών. Έχουμε ένα κόμμα που γνωρίζει την αλήθεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι καθόλου αστείο για τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται με τις μάζες. Και έστω ήδη στο κομμουνιστικό Μανιφέστο, πριν φτάσουμε στο Λένιν. Λέει ο Μάρκο ότι οι κομμουνιστέ είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν πού πηγαίνει αυτό το κίνημα καλύτερα από του άλλου. Λοιπόν, για μένα εκεί βρίσκεται η βάση μια πρωτοπορία η οποία γίνεται πρωτοπορία που ε, καθοδηγεί κυριαρχικά και δεν καθοδηγεί όπω λέει σήμερα πούμε, ο Μάρκο να ηγηθούμε υπακούοντα, αλλά να ηγηθούμε καθοδηγώντα και Γιατί γνωρίζουμε την αλήθεια, έχουμε καλύτερη, έχουμε αυξημένη ανώτερο επίπεδο συνείδηση και τα λοιπά. Και αυτός και ο προβληματισμός μου με τις τελευταίες παρατηρήσεις για το ποιος έχει πιο προωθημένη συνείδηση που θα τη βρούμε και τα λοιπά. Πώς κρίνεται αυτό το πράγμα πώς μπορούμε σημερινή εργατική τάξη που είναι κάτι εξαιρετικά πολύ μορφο, διασπασμένο και, μέσω στην, και σε ό,τι αφορά την διαδομή τη παραγωγής, και αφορά τα επίπεδα, τη μορφές ιδεολογία, του στόχου στόχους που έχει, τις αξίες που έχει, να πούμε ότι αυτό το τμήμα είναι πιο προωθημένο ταξικά, έχει πιο καλεργημένη ταξική συνείδηση, το άλλο δεν έχει και από αυτό θα καθοδηγηθούμε. Για να πούμε κάτι τέτοιο κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν θα ακούσουμε... Σπάνια θα ακούσουμε τνήματα των σύγχρονων εργαζομένων να λένε ήδη κάτι τέτοιο για τον εαυτό του. Για να πούμε κάτι, πρέπει να έχουμε μια θεωρία που να μα λέει που βρίσκεται η αλήθεια. Ποια είναι η πιο προσθυμμένη επαναστατική συνήθως και επαναστατική πορεία. Άρα πρέπει να έχουμε μια αλήθεια. Και με αυτή την αλήθεια από εκεί και πέρα, ακόμα και να μην δεν θέλουμε χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλείο κυριαρχίας, δεν μπορούμε με τη λογική αυτή να... Ε, να επικοινωνήσουμε με την, με την κοινωνία με έναν τρόπο που θα θέλουμε πραγματικά να πάρουμε από την κοινωνία και να ενεργοποιηθεί εκείνη για να διαμορφώσει οράματα, στόχους, σχέδια, στρατηγικές, αλλά αντίθετα θα κινούμαστε με την ιδέα ότι εμείς γνωρίζουμε πώς, πού πρέπει να πάμε και ποιο είναι ο καλύτερος τρόπος για να πάμε. Αλλιώς νομίζω δεν έχουμε κριτήριο για να δούμε πού βρίσκεται αυτό το πιο προωθημένο επαναστατικό στοιχείο. Δεν το έχουμε από πριν δηλαδή. Και να κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο αυτόν τον προβληματισμό μου. Ο λόγο, ο παναστατικό μαρξιστικό λόγο σήμερα έχει ελάχιστη κοινωνική απήχηση στι περισσότερε σύγχρονε κοινωνίε. Εφόσον αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο για την ώρα τουλάχιστον είναι μια εμπειρική διαπίστωση, δεν χρειάζεται να. χωρί να φτάσουμε στο να εξηγήσουμε γιατί και πώ κτλ. Εφόσον αυτό συμβαίνει. Και εφόσον ακόμα και σε συνθήκες κρίσης, στις σημερινέ κοινωνίε, α πάρουμε κοινωνίε που βρίσκονται σε κρίση, είτε αυτή είναι, ο Ευρωπαϊκό ευρωπαϊκός νότος, είτε είναι η Λατινική η Αμερική, που έχουν περάσει όλο τον φιλελεύθερη επίθεση κτλ. Και ακόμα και σε αυτές τις χώρες. Ο παραδοσιακό, ο ιστορικό μαρξιτικό επαναστατικό λόγο είχε ελάχιστη απίχηση και πρέπει να οδηγηθούμε σε άλλου δρόμου για να δημιουργηθούν μαζικέ οργανώσει που θα καταλάβουν την κυβέρνηση. Κυρίω μέσω του λαϊκισμού, ενό προοδευτικού λαϊκισμού, αντινεοφιλελεύθερου λαϊκισμού, ε, Αν αυτό είναι ένα γεγονό, πώ μπορεί ένα κόμμα όπω ένα ελληνιστικό κόμμα τότε ή και σήμερα, που έχει αυτό το λόγο, ο οποίο δεν έχει κοινωνική απίχυση σήμερα να συνδεθεί διαφορετικά με την κοινωνία παρά μόνο με έναν τρόπο ε, εκκλησίας, καθοδήγηση κτλ. Αυτό νομίζω είναι ένα πρακτικό το ζήτημα και είναι ας πούμε και στο ποδέμος που η ηγεσία του προλήθει από εκεί. Αυτό λέει ότι σταματάμε να μιλάμε με αυτόν τον τρόπο γιατί δεν είναι, είναι, είναι ένα τρόπο που εμάς θα μας, φέρει, θα μας συνδέσει οργανικά με την κοινωνία. Χρήστα. Λοιπόν, λίγο στο τελευταίο ένα σχόλιο, δηλαδή δεν θα κάνω στην αρχική εισήγηση, αλλά στο τελευταίο που ακούστηκε και μετά θα επιστρέψω στην αρχική εισήγηση του Αλέξανδρου, το γεγονός, όχι τα μορφώματα του επαναστατικού μαρξισμού, ότι δεν έχουν απήχηση που είναι εμπειρικό δεδομένο αναμφισβήτητο, αλλά ότι ο μαρξισμός συνολικά δεν έχει απήχηση που είναι ακόμα πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, είναι ιστορικά εξήγηση Δηλαδή, δεν έχει να κάνει, νομίζω, με κάποια περιεχοδενικά στοιχεία ή οτιδήποτε στοιχεία αλήθεια, ε, ανάγνωση τη πραγματικότητα κτλ. Η συντριπτική ήττα του ρεύματο που συνδέθηκε με τον μαρξισμό στον 20ο αιώνα, η συντριπτική ήττα όμω, σε επίπεδο θεσμικό, κρατικό, κινηματικό, στο σύνολο δηλαδή, επικαθορίζει ακόμη σε πολύ μεγάλο βαθμό τα πράγματα. Φαίνεται ότι χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για να αναιρεθεί ή χρειάζονται. Πολύ πυκνή χρόνια γεγονότα. Ε, δεν κάνω πρόγνωση σε σχέση με αυτό. Πιθανόν θα είναι αλλιώ τα πράγματα. Δηλαδή δεν θεωρώ την οριστική ε, η, ε, η τιμιγορία τη ιστορία απέναντι σε αυτό το πράγμα. Ε, ε, ε, θέλω να το κρατήσουμε. Θεωρώ ότι είναι ιστορικό-ιστορικό, ιστορικό, να κρατήσουμε τη λέξη ιστορικό. Και αυτό πηγαίνω τώρα. Στο... Έχω παρόμοιου προβληματισμού ό,τι αφορά τον ελληνισμό, αν μείνουμε σε αυτό που οι παραδόσεις... Ε, θεωρούν και προσλαμβάνουν ω λελινισμό με αυτά που είπε ο Αλέξανδρος προηγούμενα γιατί το λέω πάλι ιστορικά ήταν τυχαίο το γεγονός ότι κατέληξαν έτσι τα πράγματα είπε όχι ο Αλέξανδρος δεν ήταν τυχαίο υπήρχαν στοιχεία δηλαδή τα οποία ε, οδηγούσαν προς τα εκεί υπήρχαν και άλλα στοιχεία σε όλα αυτά υπάρχουν και τέτοια και άλλα στοιχεία θέλω να πω <laughs> και το τι γίνεται κρίνεται ιστορικά πάλι ε, νομίζω ότι η Παράδειγμα το, το γεγονός ότι οι στο στις αρχές του δεκαετίας του 20, όπως εκφράστηκαν και μέσα στο Πολυσιακή Κόμμα, μια πολύ μεγάλη σύγκρουση, η οποία καθόρισε, νομίζω, ε, κατεξοχήν την πορεία του πράγματος, δεν ήταν η αριστερή αντιπολίτευση, ήταν η εργατική αντιπολίτευση. Το 21, η Κολοντάη και ο Σλιάπνικοφ. Οι πρώτοι που βάζουν τα θέματα και όλοι οι άλλοι είναι κόντρα σε αυτούς πρακτικά. Τους εξοβελίζουμε. Αυτά τα θέματα όμως που θέλει ο Νικολοντάκιο Σλάπνικοφ είναι βασική παράδοση της ρωσικής αλλημοκρατίας, του ρωσικού κομμουνισμού. Δεν είναι κάτι που είναι μειοψηφικό. Είναι κάτι που αντιστοιχεί σε ένα ισχυρό ρεύμα στο εσωτερικό αυτή τη παράδοση, και άρα θα μπορούσε να κερδίσει, να το πω έτσι. Ή, ήταν μια ιστορική έκβαση λοιπόν. Η ταξική πάλι εξελίχθηκε με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορούμε να αναλύσουμε τι λεπτομέρειε και τα στοιχεία, ούτε αυτή τη στιγμή έτσι κι αλλιώ. Αλλά αν κάναμε και μια μεγάλη μελέτη, θα θέλαμε πολύ χρόνο. Ωστόσο να το κρατήσουμε. Ιστορικά διακυβεύματα, ιστορικέ εκβάσει. Δεν συμφωνώ με το ότι ο ολοκληρωτισμό, για παράδειγμα, βρίσκεται μέσα στον Μάρξ. Σε αυτό συμφωνούμε μάλλον όλοι όσοι βρίσκονται εδώ πέρα, αλλά μεθοδολογικά το ίδιο θέλω να πω με αυτό που είπα ε, στη δεύτερη φάση σε αυτό που μας αφορά. Παρ' όλα αυτά η υπεράσπιση, θα συμφωνήσω με τον Αλέξανδο, ότι η υπεράσπιση του Λενινισμού έτσι, έτσι είναι πρόβλημα. Δηλαδή με όλη την ιστορική εμπειρία είναι πρόβλημα. Θα πρέπει αυτό το πράγμα να ειδωθεί με όλες του τις ε, εκδοχές και το πώ στάθηκε ε, το κάθε πρόσωπο και το κάθε ρεύμα στις Επομένως, η απελευθέρωση της εργατικής τάξης είναι έργο της ίδιας της τάξης. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι το κόμμα το σημαντικότερο, αλλά είναι οι εργατικοί θεσμοί το σημαντικότερο. Που πάει να πει ότι η επανάσταση του 2017 του έγινε από τα Σοβιέτη και όχι από το κόμμα. Επιμένω σε αυτό που λέω, δηλαδή συγκρό... που δεν έγινε από το κόμμα, τα Σοβιέτη έγιναν από το κόμμα, από κανένα κόμμα δεν γίνονται, έτσι παρήχθησαν λοιπόν ως από τη θεσμική δημιουργικότητα της εργατικής τάξη της περίοδου για να απαντήσει mm. σε προβλήματα κινηματικότατο γεγονός, άρα mm. και μάλιστα μια εργατική τάξη που δεν ήταν ιδιαίτερα πολιτικοποιημένη, σε πολύ καλή μοίρα καταρχήν, ε, και εκεί τα πολιτικά κόμματα και το καλύτερο από όλα μπορέσαν να λειτουργήσουν. Άρα αυτό το κομμάτι είναι το σημαντικότερο όταν μιλάμε για χειραφέτησης. Είναι αυτή η θεσμική δημιουργικότητα. Να την ψάξουμε, να τη βρούμε, να την ιχνηλατήσουμε. Πώ μπορούν οι πολιτικέ οργανώσει να βοηθήσουν σε αυτό το κρίσιμο θέμα, αλλά αυτό είναι το κατεξοχήν θέμα. Κατά τη γνώμη μου, θεσμοί εργατικού ελέγχου, θεσμοί κοινωνικού ελέγχου, αυτά τα πράγματα μα ενδιαφέρουν κατεξοχήν. Αν μιλάμε για τη χειραφέτηση, όχι το κόμμα. Γιατί έχω ακούσει το μαοϊκό ότι η μεγαλύτερη εφεύρεση του 20ου αιώνα ήταν το κόμμα νέου τύπου. Δεν συμφωνώ καθόλου. Η μεγαλύτερη εφεύρεση του 20ου αιώνα ήταν τέτοιου τύπου συμβούλια Σοβιέτικα τέτοια πράγματα όταν ε, υπήρξαν. Και έτσι γίνανε οι Επαναστάσει. Ε, μία παρατήρηση τελευταία και έκλεισα για του ποδέμου. Ε, όσο του παρακολουθώ, αναγκαστικά του παρακολουθώ mm -hmm. γιατί ω γνωστό σύνδεσμο προ τα κτλ. Mm -hmm. Άρα είναι υποχρεωτικό να σκεφτόμαστε πάνω σε αυτά. Η Ποδέμος είναι ένα άλλο παράδειγμα. Ε, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί και πολύ μεγάλη ισχύω σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματά του. Μπορεί, μπορεί και όχι. Έχει μια σειρά από προβλήματα όμως που απ απλώς τα θέτω. Είναι πολύ εύκολο την ίδια στιγμή που αναφέρεται σε αμεσοδημοκρατικά σε τέτοιο κτλ. να λειτουργεί με έναν τρόπο πάρα πολύ αδιαμεσολάβητο ηγεσίας και όλου το του υπόλοιπου που είναι τέτοιο. Το, το επαναφέρω λοιπόν για, γιατί είναι μεγάλη σημασία. Διότι πάρα πολλά από αυτά που σήμερα συζητιούνται ω αμεσοδημοκρατικά και τέτοια είναι, είναι, σε, είναι εξαιρετικά... Αφήσιμα, α το υπάει, πω έτσι. Υπάρχει ιδέα, όχι πράξη. ώρα. ώρα, ώρα, ώρα. πολύ. Αν συμφωνήσουμε σε αυτό, υπάει, δεν έχω υπάει, καμία αντίρρηση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μορφώματα πιο παραδοσιακά, όπω είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ίσω διαθέτουν περισσότερε δικλείδε ασφαλεία σε αυτά τα ζητήματα ε. ε. δημοκρατία κτλ. από ότι τα αδιαφοροποιητικά, το οποίο εντάξει, απευθεία ο Ιγλέσσα μιλάει με όλο το λαό ε. Ε. και δεν χρειάζεται τίποτα ενδιάμεσο. Το λένε, δεν χρειάζεται τίποτα ενδιάμεση στην πραγματικότητα. Έτσι, αυτό. Ε, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση που άνοιξε. Θα επιμείνω σε σχέση με αυτό που έβαλε ο σύντροφος Αλέξανδρος προηγουμένω, σχέση με τη σταδιακή εξέλιξη του ελληνισμού στο Σταλινισμό. Καταρχήν ότι το η τομή ας το πούμε έτσι, έγινε το 18 Ήδη, ο Σύρροφος ο Χρήστος αναφέρθηκε στην Εργατική Αντιπολίτευση του 21 Να πούμε ότι το Μανιφέστο της Εργατικής Αντιπολίτευσης του 1921, που όντω απέναντί του στάθηκε ο Λένιν, ο Τρότσκι κλπ, τυπώθηκε σε 250.000 αντίτυπα, κυκλοφόρησε και συζητήθηκε κανονικότατα. Μέχρι το 1929, παρότι είμαι με τον Τρότσκι, <laughs> έτσι... Που ω γνωστόν η αριστερή αντιπολίτευση ιτήθηκε το 27, αλλά βάζω και την ήττα της δεξιάς αντιπολίτευση, του Μπουχάριν δηλαδή, το 29, υπήρχε έστω και προβληματικά εσωτερική, εσωκομματική ζωή μέσα στο Πολυσεβικό Κόμμα. Ο Σταλινισμός ήταν η ανατροπή του Λενινισμού με το χειρότερο τρόπο και μάλιστα ήταν οι δίκε τη Μόσχα του 1936-1938 που καθάριζε με τον πιο φυσικό τρόπο, εκτέλεσε όλους αυτούς που ήταν η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής την περίοδο του 17. Αλλά υπάρχει παραμένει το ζήτημα. Υπήρχε πρόβλημα στην αντίληψη και γι' αυτό το λόγο έγινε αυτό. Κατά τη γνώμη μου όχι. Καταρχήν, ο Στρίτροφος ο Χρήστος το έβαλε με έναν τρόπο, θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό. Ο Μάρξ έλεγε τους χάρη και στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο θέτει τη δικτατορία του Προλεταριάτου σαν πρόταγμα. Το ποια μορφή θα έχει η δικτατορία του Προλεταριάτου δεν μας το έχει πει. Γίνεται το 1871 η Παρισινή κομμούνα και έρχεται ο Έγγελς και λέει βλέπετε την κομμούνα του Παρισιού αυτή είναι η δικτατορία του Προλεταριάτου. Περίμεναν τη ζωντανή εμπειρία της εργατικής τάξης και αυτή έδειξε. Το πώ θα είναι η δικτατορία του προελληταριάτου, και αυτό είναι κατά τη γνώμη μου αυτό για το οποίο επιχειρηματολόγησα προηγουμένως το τι σημαίνει οι επαναστάτε, οι κομμουνιστέ, ότι μαθαίνουν από την τάξη και δεν είναι απλά εκείνοι οι οποίοι πάνε με υψωμένο το δάχτυλο και τι δείχνουν. Το ίδιο πράγμα με τα Σοβιέτ το 1905. Αρχικά δεν ήταν μόνο αυτό που έλεγε, ήταν η επίκη ο Χρήστο με του Πολσεβίκου. Ήταν ενάντια στα Σοβιέτ το 1905, στα πρώτα Σοβιέτα. δεν τα κάνουμε τα Σοβιέτ, έχουμε το κόμμα. Αλλά αμέσω πήραν τη στροφή γιατί ήταν συνδεδεμένοι με την εργατική πρώτα πορεία που έφτιαξε τα Σοβιετ. και πάνε ότι ωραία, αυτή είναι η λύση. Και ποια ήταν η, η μαγιά, για να το πούμε απλά, ότι δώσαν την πολιτική μάχη γιατί στα Σοβιέντ υπήρχαν όλα τα κόμματα, τα εργατικά τουλάχιστον και τα φιλελεύθερα σε έναν βαθμό, καντέτη και, ε, και τα λοιπά, όπως και το 17, και δώσαν την πολιτική μάχη για την ηγεσία. Το πώς έγινε η αλλαγή μέσα στο ίδιο τον κόμμα. Όταν έγινε η Επανάσταση του Φλεβάρη του 17, είχε τη φόρμουλα αυτή που ήταν η ηγεσία στη Ρωσία, κάμενε Ζινόβιευ, Στάλιν και λέγανε ότι θα στηρίξουμε την προσωρινή κυβέρνηση αλλά απ' έξω. Έστελνε ο Λένιν τα γράμματα από μακριά, αλλά αυτό ήταν λίγο. Εκείνο το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο και είναι λιγότερο γνωστό ήταν ότι η του Βιμπόρκ της εργατική. Των δυτικών συνοικιών που θα λέγαμε τη Πετρούπολη, των εργατογειτονιών δηλαδή, οι πρωτοπόροι μεταλεργάτε, ότι πια καμία εμπιστοσύνη στην προσωρινή κυβέρνηση. Από αυτού πήρε ο Λένιν το καμία εμπιστοσύνη στην προσωρινή κυβέρνηση. Το έκανε θέση στο Απρίλη, δόθηκε μάχη μέσα στο Μπολσεβίκιο Κόμμα και άλλαξε ο προσανατολισμό του. Στον Μπρέσλι που ανέφερε ο Χρήστο προηγουμένω, παρότι θεωρώ λίγο αστείο τώρα να γίνεται συζήτηση το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα με αυτούς τους όρου, αλλά εν πάση περιπτώσει, ε, είναι πολύ ενδεικτική, γιατί για δύο μήνες ο Λένιν ήταν στην ιοψηφία σε σχέση με τη συζήτηση για τον Μπρές Τόσκ. Και το πάνω χέρι το είχαν οι αριστεροί κομμουνιστές με επικεφαλή στο Μπουχάριν. Άρα, το Μπολσεβίκιο κόμμα ήταν ένα πάρα πολύ ζωντανό επαναστατικός οργανισμός. Το πώ. Φτάσαμε μετά το 2017 στο μονοπόλιο της πολιτικής δύναμης των Πολσεβίκων. Έχει να κάνει με πολλά πράγματα τα οποία νομίζω δεν άπτονται. Τη σημερινή συζήτηση θα φάω τον χρόνο και δεν, νομίζω, δεν είναι δίκαιο. Έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και να τη γνώμη μου με το ότι η Επανάσταση δεν εξαπλώθηκε στο εξωτερικό, στο εξωτερικό, απομονώθηκε και με πολλά άλλα στοιχεία ενδογενή από εκεί και πέρα. Μια φράση μόνο για το ποδέμος και τον Ιγκλέσιας. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο γραφειοκρατικό παρότι εννοείται ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι δημιουργήθηκε, συγκροτήθηκε, πήρε πολιτική έκφραση το κίνημα στην Ισπανία που ήδη από το αντιπαγκοσμιοποιητικό του 2002 κατέβασε εκατομμύρια στους δρόμους αλλά υπήρχε για να αντιστοιχεία ότι πολιτική έκφραση σημαντική δεν είχε. Ε, το Ποδέμος κάλυψε με έναν τρόπο αυτό το κενό, όμως ο έλεγχος... Ο γραφειοκρατικός, επιτρέψτε μου, που έχει ο Ιγκλέσιας πάνω στο Ποδέμος και αναπαράγεται στη δομή του Ποδέμος μέσω της Ιντερνετικής Δημοκρατίας, μοιάζει πολύ περισσότερο με Γεωργάκη Παπανδρέου και είναι πολύ λιγότερο δημοκρατικός από το Δημοκρατικό Συγκεντρωτισμό του Λενινισμού. Πολύ λιγότερο. Αν δείτε το πώς κατέβασε ο Ιγκλέσιας μια λίστα πέρασα. Ακριβώς από το 1 ως το θυμάμαι, 72, πόσο ήταν τα μέλη, και την πέρασε έτσι και δεν βγήκε κανένας από τους αντιφρονούντες, ήταν ακριβώς γιατί ο Ιγκλέσιας έχει την ηγετική και ανέλεγκτη, σε μεγάλο βαθμό, φιγούρα με και αναγνωρισιμότητα, η οποία του έχει δοθεί και μέσω των, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, απέναντι στην οποία η εσωκομματική δημοκρατία είναι πάρα πολύ αδύναμη. Θα μπορούσα να πω πολλά περισσότερα σε σχέση με αυτό. Υπάρχει ούτως και άλλως και μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τις θεωρητικές ρίζες αυτής της λογικής. Γίνονται αναφορές για το μακιαβέλη, για... σε σχέση με, το... με τη Μουφ και το Λακλάου και όλη αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ πιο πεζό και το βλέπουμε ότι μέσα και από το ότι υπάρχει μια δεξιά μετατόπιση η οποία θυμίζει πάρα πολύ τη μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ yeah, από το 12 yeah. στο 14 και γίνεται αυτή τη στιγμή μέσω του Ποδέμος. Αυτό και γίνεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στοιχειοδός δημοκρατικότερες δομές. Ενώ ο Ιγκλέσσιας έχει πολύ λιγότερο έλεγχο από τη βάση των, των κύκλων του Ποδέμους. Αυτά για να μην στεναχωρώ και τον Ωραία, ο λόγος στο κοινό για ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Θα δω, λίγο δυνατά για να ακούγεται και στο... Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω και να του ευχαριστήσω για τις τοποθετήσεις του. Ε, πώς θα διέκριναν ε, ένα δεξιό κόμμα από ένα αριστερό κόμμα, ε, τι είναι αυτό που κάνει τα δεξιά κόμματα τόσο εύκολα δημοφιλή, εμπλέκονται με έναν τρόπο με τη μαζική πολιτική διαχρονικά με μια μεγάλη ευκολία σε αντίθεση με αριστερά κόμματα, αριστερέ πολιτικέ προσπάθειε, Μια απάντηση που δίνει ε, ε, ένα θεωρητικό ο Κολακόφσκι είναι ότι η δεξιά είναι οπορτουνιστική, δεν την ενδιαφέρει η μακροπρόθεσμα η μεταβολή τη κοινωνία, αλλά απλά η προσαρμογή σε αυτό που υπάρχει. Αλλά θα ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού, δηλαδή Πια είναι η διαφορά ενός αριστερού και ενός δεξιού κόμματος. Και επειδή ο τίτλος μας είναι «Τι είναι το πολιτικό κόμμα για την αριστερά», αλλά έχουμε και ένα ερώτημα «Τι θα σήμαινε για την αριστερά να αναλάβει πολιτική δράση σήμερα», δηλαδή να κινητοποιήσει πολιτικά προς χειραπηρετική κατεύθυνση τους λαούς, θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα χαρακτηριστικά που βλέπετε σε διεθνέ επίπεδο για την ανάλυση μια αριστερή πολιτική. Για παράδειγμα, συζητήσαμε αρκετά την Δεύτερη Διεθνή, όπου σε διεθνέ επίπεδο έχουμε την αριστερά να πρωταγωνιστεί στι εξελίξεις. Πολλοί λένε ότι εξαιτία τη ξέσπασε και ο πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επειδή ήθελα να αποφύγουν ένα τόσο 51 να κατακτά την εξουσία. Ε, με ποιε τάσει δείχνουν ότι ε, μπορούμε να, ξανά η αριστερά μπορεί ξανά να αναλάβει τέτοια πολιτική δράση σήμερα, τα εγχειρήματα, α πούμε, το Ποδέμος, Η προοπτική είναι να γενικευθεί αναχώρα και να συναντελφοθεί διεθνώ. Ε, α πούμε, τα κόμματα στα οποία συμμετέχει ο Χριστό Λάσπο, ο Ιβάβο, ο Κουρουντή, να γενικευθούν. Αυτή είναι η προοπτική, και έχουμε ένα τέτοιο κόμμα σήμερα και πρέπει να γενικευθεί η εμπειρία, ή πρέπει να δημιουργηθεί ένα κόμμα επαναστατικό. Με διεθνή απήχηση κτλ. Παρακαλώ, δεχόμεθα. Όποιο θέλει, ναι, ναι, καλύτερα να πάει έτσι. Πού, με την ίδια σειρά. Λοιπόν, ε, ωραία, για τώρα να σου πω: Έχω τη δυνατότητα να κάνω και ένα-δύο σχόλια για τα προηγούμενα. Ναι, ναι, ναι. Θα ξεκινήσω με το ερώτημα. Εγώ θα δω σε μια πολύ εξιστυχημένη. Απάντηση του κοινού για τη διαφορά αριστερού-δεξιού και θα το έβαζα στου μοστού άξονε προοδευτικό-στηραιωτικό, που για μένα το προοδευτικό είναι μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη, που σημαίνει σίγουρα μεγαλύτερη ηλικία ισότητα όπω αυτή γίνεται αντιληφτή, τώρα είναι ένα τεράστιο ζήτημα, αλλά για να βάλουμε πολλά μέσα αυτό, αρκετά κόμματα και πολιτικέ μέσα σε αυτό το καλάθι. Το ζήτημα οπωσδήποτε τη κοινωνική χειραφέτηση. Όχι ότι η να προωθεί σημαντικά σήμερα την κοινωνική χειραφέτηση, αλλά ότι υποτίθεται ότι αποτελεί μέρο του ορίζοντα. Και με, με αυτή την έννοια, ούτε μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη, ούτε η κοινωνική χειραφέτηση είναι στόχο των νεοδεξιών συντηρητικών κομμάτων. Ο λόγο που έχουν απήχηση σε συνθήκε μη κρίση είναι ακριβώ ότι είναι συντηρητικά. Δηλαδή επικοινωνούν πιο εύκολα και πιο άμεσα. Με τι κυρίαρχε κοινωνικέ αντιλήψει. Δηλαδή με τι κυρίαρχε κοινωνικές νόρμε κτλ. Σε συνθήκε μη κρίση όμω. Σε συνθήκε κρίση τα πράγματα ε, αλλάζουν ακριβώ γιατί οι καθιερωμένε αντιλήψει και οι κοινωνικέ σχέσει βρίσκονται, κλονίζονται, αμφισβητούνται κτλ. και αναζητείται ένα τρόπο, μια, μια εναλλακτική που θα αντιμετωπίσει αυτόν τον κλονισμό. Τώρα, ε, ε, ε, εγώ ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσει. Καταρχά να διευκρινίσω για το ποδήμορφο. Το τόνισα από την αρχή. Και συμμερίζω από όλο το προβληματισμό που εκφράσετε το τι συμβαίνει στην πράξη σήμερα. Με ενδιέφερε και με ενδιαφέρει ακόμα η αρχική ιδέα. Η οποία αρχική ιδέα είναι αυτή η του της άμεσης και πλουαριστικής και ανοιχτής συμμετοχής στη βάση η οποία βάσει τυπικά στην αρχική αντίληψη το πολέμο σαν αυτή που θα διαμορφώνει και την εθνική εκπροσώπηση. Το βήμα που έκανε το πολέμο σχέση με τα κινήματα του 2011 ήταν να πει ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τους θεσμού και να, να δημιουργήσουμε δομές όπου τα κινήματα θα μπουν μέσα στους θεσμούς. Το οποίο, με το οποίο διαφωνούσε μεγάλο μέρο των αγαναθισμένων το 2011 στι πλατείε τη Ισπανία. Λοιπόν, αυτό με ενδιαφέρει, όχι τι έχει κάνει ο Εκκλησία συνέχεια. Ε, με ενδιαφέρει και αυτό, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι εκείνο το οποίο προτείνω. Αυτό που έκανε η Εκκλησία είναι αυτό που περιγράψατε και υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που συνέβη. Και για μένα ένα από του λόγου που τώρα θα ήθελα να προβοκάρω λίγο είναι ότι η Εκκλησία προέρχεται από την παράδοση. Και δεν, τον, δεν το πίστευε αυτό το πράγμα. Πίστευε ότι θέλουμε μια ισχυρή ηγεσία που ξέρει πού θα πάει, και αυτό πιστεύει ότι ξέρει μαζί με του φίλου του, την παρέα του, πού πρέπει να πάει το πράγμα. Γιατί ότι μπήκαν διάφοροι που του λένε τύποι που παίζουν φλάουτο και ζητιανεύουν και, και με σκύλου. Α πούμε, μπήκαν τέτοιοι διάφοροι στο κόμμα και αυτοί δεν μπορούν να έχουν αποτελεσματική πολιτική. Τώρα, θα επιμείνω σε ό,τι. Α, σε μια σημαντική διευκρίνηση στο, σε όσα είπα για τον ελληνισμό, γιατί. Ε, Όντω έχω έντονα αρνητική στάση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι γενικά όλο το, το μαρκιστικό κίνημα αυτό που βάζω και το λένε μου μέσα είναι κάτι ομιλογενέ και κάτι το οποίο είναι αποκλειστικά μια δύναμη αντιδραστική, ολοκληρωτική καταπιστική κτλ. Είναι μια πολύ ζωντανή υπήρξε. Μια πολύ ζωντανή παράδοση με, με εσωτερικέ σημαντικέ αντιφάσει και δημιουργικέ αντιφάσει και επίση μια παράδοση η οποία όταν δημιουργούν, αν σήμερα. Ένα ένας κύκλος σίγουρα έχει κλείσει, όταν δημιουργούνταν, είχε πολύ στενή και άμεση σχέση με τα πραγματικά κινήματα χειραφέτησης, τα οποία εκτιλήσονταν εκείνη την εποχή. Άρα, οπωσδήποτε έπαιρναν στοιχεία, τα προωθούσαν, τζιμώνονταν με αυτά και σίγουρα δεν σημαίνει, σε καμία περίπτωση, μαρξισμό και ελληνισμό δεν εξαισθούνται πλήρω με την δισταλλημιστική κατάληξη, ούτε το σύνολο των ιδεών, των πρακτικών κτλ που ακολουθήσαν νομοτελειακά οδηγούσαν προ τα εκεί. Δεν είναι καθόλου αυτή η δική μου θέση. Αυτό που είπα, πούμε για το ότι ο Μάρτς ότι οι κομμουνιστέ είναι η πρωτοπορία η οποία καταλαβαίνει καλύτερα από πού πάνε τα πράγματα. Λέω ότι εδώ υπάρχει ένα στοιχείο πάντα να νομοποιήσει τέτοιε λογικέ. Όχι ότι συνολικά η θέση του Μάρξη και αυτά που λέει στο κομμουνιστικό μανιφέστο μα οδηγούν εντετερμινιστικά στην στα ελληνική καταλήξη. Αλλά ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία υπό συνθήκες συνθήκε και μέσα από πολιτικέ συγκρούσει και σε αρνητικά ε, κοινωνικά και ιστορικά πλαίσια μπορούν να δυναμητήσουν αυτή την εξέλιξη. Θα τελειώσω με αυτό. Για μένα πολύ βασικό το ζήτημα τη αλήθεια. Ε, όχι γιατί θέλω να οδηγηθώ σε ένα απόλυτο σχετικισμό, αλλά γιατί θέλω μια άλλη αντίληψη για την αλήθεια, εξωτερή, η οποία δημιουργείται διαλογικά, ε, ε, ε, δυναμικά κ.ο.κ. Συλλογικά. Ε, υπάρχει επειδή αναφέρθηκε στον, στον Τρόξκι, υπάρχει στα ελληνικά ένα κείμενο που έχει βγει στην έκδοση που λέγεται στα ελληνικά Η ε, ηθική του και η ηθική μα, αλλά δεν είναι το ίδιο. Όπου ο Τρόξκι συζητάει μια. και απαντάει σε μια. Εντό εισαγωγικών, εκτό δημοκρατική κριτική στην ε, πρακτική των, των Πολυσεβίκων. Και αν θυμάστε τι λέ, λέει, λέει ότι εμεί δεν είμαστε υπέρ μια δημοκρατία γενικά και αοριστά να αποφασίζει ό,τι θέλει η, η μάζα, γιατί η μάζα μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε κατεύθυνση και είναι ασταθή και ευεπίφορη σε διάφορε πρό, πρόσκαιρε εξωτερικέ επιρροέ. Εμεί έχουμε σχέδιο. Δηλαδή, θέλουμε τη δημοκρατία και την και τα λαϊκά και εργατικά στρώματα μαζί μας, αλλά σε αυτό το σχέδιο. Δεν είμαστε πρώτες δημοκραφίες γενικά και ορίθα. Και αυτό γιατί υπάρχει ένα σχέδιο που ξέρουμε ποιο είναι. Δεν το συνδιαμορφώνουμε. <χω> λοιπόν, αυτή η συζήτηση για την αλήθεια πρέπει να γίνει κάποια στιγμή μόνη της. <χω> γιατί όντως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και όχι, και όχι μόνο στο επίπεδο που έχει καθεί αυτή τη στιγμή που συζητάμε, σε ένα πολύ ευρύτερο επίπεδο. Ε, δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι μια ολόκληρη μαρξιστική παράδοση στήθηκε στη Γαλλία γύρω από επιστημολογικά ζητήματα, καταρχήν. Δεν είναι δηλαδή, είναι πολύ πολύ πολιτικά αυτά τα, τα πράγματα. Ε, λοιπόν για την ερώτηση που έγινε αφού πολύ πολύ σύντομα, αφού κάνω μια παρατήρηση, δεν είναι σωστό, δεν είναι το θέμα μας όμως τώρα ότι μεσολάβησε κάποια δεξιά μετατόπιση του χώρου του δικού μεταξύ 12 και 14, τι κάνουμε τη συζήτηση αλλού, <laughs> δεν ισχύει πάντως και πρέπει να το πω. Ε, ούτε αυτή τη στιγμή ισχύει, είναι η έκβαση, η σύγκρουση, η ταξική πάλι στο εσωτερικό μα και απ' έξω, θα δούμε που θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Αλλά δεν αφορά νομίζω την, την, την κουβέντα τώρα. Λοιπόν, τι διακρίνει ένα δεξιό που είναι αριστερό κόμμα είναι η πρώτη ερώτηση. Ε, και αναφέρθηκε ο Κολακόφσκι, ο εύκολο οπρωτολισμό των δεξιών του κάνει πάρα πολύ νικηφόρου. Εγώ θα έλεγα υπάρχει και μια άλλη λέξη που δεν αφορά τα κόμματα, αλλά αφορά αυτού του οποίου απευθύνονται τα κόμματα και του οποίου αντιπροσωπεύουν. Και εκεί η λέξη δεν είναι. Ε, ο Πορτινισμός, μας αφορά όλους μας, είναι κομφορμισμός και θέλω να πω το εξής από αυτού. Τα αριστερά κόμματα έχουν ως βασικό πρόταγμα την ελευθερία πλέον, θα έλεγα, έτσι. Και έτσι ήταν πάντοτε σχεδόν. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι η απελευθέρωση είναι η λέξη που χρησιμοποιείται κάτω ε, Και τα αριστερά κόμματα δημιουργούν με τις προτάσεις τους και τις παρεμβάσεις του αν είναι αριστερά και χειραφετικά συνθήκες διακινδύνευσης. Ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού δεν αποδέχεται εύκολα αυτές τις συνθήκες. Είναι πολύ λογικό δηλαδή να συμβαίνει, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αυτές τις μέρες στην χώρα εδώ παίζεται ένα τέτοιο παιχνίδι παίζεται ένα τέτοιο παιχνίδι στη βάση του τι να γίνει παραπάνω, πού να πάει η διαπραγμάτευση, να πάει σε ρήξη. Τι σημαίνει αυτό δεν μας ενδιαφέρει τώρα, έτσι. Το περι... Αλλά πεςτε ένα τέτοιο και βλέπετε α πούμε τις έρευνε νόμις που ό,τι λένε, λένε, κάτι λένε όμως. Την ίδια στιγμή που εντάξει να συνεχίσουμε αυτό το πράγμα και τώρα, αλλά με γραμμή αυτό. Αυτό γρανεί μεγάλα ποσοστά και το πρώτο και το δεύτερο. Εγώ λέω ότι μια πραγματικότητα την οποία βλέπω γύρω, δηλαδή Δεν περιμένω τι έρευνε νόμιμε. Αυτό το στοιχείο τη της διακινδύνευσης, τη έντονη διακινδύνευσης, του άγνωστου, που έτσι είναι ακριβώ, νομίζω ότι παίζει ένα καθοριστικό ρόλο στις επιλογές που γίνονται και είναι ένα εχθρό που είχε πάντοτε να πολεμήσει η αριστερά αντικειμενικά. Δηλαδή, αριστερά προτείνει ένα κόσμο πολύ καλύτερο. Ε, αλλά είναι ένας κόσμος ο οποίος ε, είναι προσικοδόμης. Δεν είναι κάτι το οποίο ο άλλος μπορεί... Μ αυτή την έννοια όχι μόνο τα δεξιά κόμματα, αλλά και τα ερφαρμιστικά είναι πολύ ευκολότερα στην ε, πρόσβαση ε. που έχουν... είναι πολύ ευκολότερα είναι αντικειμενικό δεδομένο δηλαδή, ε, πιστεύω. Ένα στοιχείο τώρα, εντάξει. Ε, το άλλο τι θα πει για την αριστερά να αναλάβει πολιτική δράση σήμερα, Εγώ, υπενήχθηκα προηγουμένω. Νομίζω ότι το κύριο βάρο το οποίο πρέπει να πέσει και εδώ και παντού, και αυτό μπορεί να ενοποιήσει εμπειρίε και στη συνέχεια επομένω να απαντήσει και στο ερώτημά σου. Είναι αυτό που λέμε εμπλοκή μεγάλου αριθμό ανθρώπων σε μια θεσμική δημιουργικότητα που αλλάζει από τα σήμερα το πράγμα. Είναι εναλλακτική οικονομία αυτό. Είναι νέε μορφέ ε, αντιπροσώπευση ή μια αντιπροσώπευση συμμετοχή ή Αυτά είναι. Τα βασικά είναι αυτά κατά τη γνώμη μου. Η παρέμβαση στους υπάρχοντες θεσμούς είναι αναγκαία, δεν γίνεται χωρίς αυτό, να υπάρξεις και ως αριστερά, αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνει μαζί με το υπόλοιπο. Αν δεν υπάρχει το υπόλοιπο νομίζω ότι ε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση αποτελεσματικότητας. Αυτό θα κρυθεί. Ε, άρα η γενίκευση αφορά αυτή τη δραστηριότητα και όχι σημερινά υποκείμενα τα οποία έχουν ομοιότητες και έτσι μπορούν να συμπλεύσουν στη συνέχεια ή το ανάποδο ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι έτσι έγινε και στο παρελθόν της θα έγινε και τώρα. Δεν πιστεύω δηλαδή, ε, μάλλον να το πω διαφορετικά, οι 21 όρες στους οποίου αναφέρθηκε ο... πες μου το μικρό, Μπάμπης, ο Μπάμπης πρέπει. προηγουμένως, ε, ήταν ε, ακριβώς, Πώ να το πω, ένα στοιχείο αποτυχίας. Δηλαδή ένα, ένα, το γεγονό ότι έτσι φτιάχτηκε η κομιστική διεθνής νομίζω ήταν καθοριστικό στο, γιατί, στο τι έγινε στη συνέχεια. Ότι δηλαδή ε, επιχείρησε να καναλιζάρει ε, και άρα να γενικεύσει με αυτή την έννοια πράγματα τα οποία ήταν πάρα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Οι γερμανοί εκείνης της περίοδου που ήταν οι λουξεμπουργιστές στην πραγματικότητα, αυτό και οι αριστεροί όπως λέγανε, το ανεξάρτητο εργατικό κόμμα, οι αριστεροί στους ελλημοκράτες, δεν είχαν ομοιότητα ως παραδόσεις με του Ρώσους, με του άλλου κτλ. Τα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα που φέρνανε στην Εμπανάσταση όλοι μαζί. Αυτό η προσπάθεια να συμπιεστεί νομίζω και άφησε πολλές δυνάμεις απ' έξω, που ήταν καθοριστικό, αλλά και καναλιζάρισε με τρόπο πολύ αναποτελεσματικό τα πράγματα στη συνεχή, τέλος πάντων πολλά είπαν. Λοιπόν, πολύ σύντομα και από την πλευρά μου, όσον αφορά το δεξιό και το αριστερό κόμμα, με κάλυψαν οι σύντροφοι που μίλησαν προηγουμένω. Θα προσέθετα μόνο ο Μάρκ το έλεγε απλά ότι οι ιδέε που επικρατούν σε μια κοινωνία είναι οι ιδέε κυρίαρχη τάξη. Άρα, είναι λογικό σε συνθήκε κανονικότητα, όπω είπαν και οι προλαλήσαντες, τα συντηρητικά κόμματα να έχουν ένα προβάδισμα, ακριβώ γιατί η βασική του επιχειρηματολογία είναι ότι τα πράγματα. Ότι το λέγει ο Ντεκάρτα από το 1500, ο κόσμος μας είναι ο καλύτερος δυνατός κόσμος. Και τα ρεφορμιστικά, όπως έλεγε ο Ότι και αυτό που έλεγε ο Χρήστος προηγουμένως, ότι και τα ρεφορμιστικά που βάζουν ότι εν πάση περιπτώσει με έναν τρόπο μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας μεταρρυθμίζοντας αυτό το σύστημα χωρίς να μπλέκουμε σε πολλούς μπελάδες όπως είναι η ανατροπή του και παρένθεση. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση με την άποψη ότι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οδηγηθήκαμε με τε, λόγω της ανόδου του, του S5, άλλο αν χρησιμοποιήθηκε και για την αντιμετώπιση του, αλλά ήταν η υπεριαλιστική ανταγωνισμή εκείνης περίοδου καθοριστική για το πώς φτάσαμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από εκεί και πέρα, στο ζήτημα της... Ε, Υπάρχει ένα, για το 12-14, το, το ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά δεν θα αναφερθώ, είναι όντως unfair γιατί είναι άλλη συζήτηση, αλλά σε σχέση με το ζήτημα του, της ρήξης ή όχι, χωρίς να μπαίνω στην ουσία του γιατί χρειάζεται κατά τη γνώμη μου η ρήξη ή οτιδήποτε, έχει μια σημασία το ότι η αριστερά δεν είναι εκείνη η οποία βάζει θερμόμετρο στον κόσμο, είναι και εκείνη η οποία διαμορφώνει τις προϋποθέσεις τη ρήξη αν είναι με τη ρήξη φυσικά. Δηλαδή, είναι και εκείνη η οποία μιλάει, επιχειρηματολογεί. Παίρνει πρωτοβουλίε, πήθει για το ποιο είναι το εναλλακτικό σχέδιο. Τι σημαίνει η ζωή μετά από αυτό που λένε το, το ευρώ την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον καπιταλισμό, θα έλεγα, πολύ συγκεκριμένα και πιο συνολικά. Και τελευταίο, δύο πράγματα σχετικά με αυτά που είπε ο Αλέξανδρος για την για τη δημοκρατία. Ναι. Αυτό που έλεγε ο Τρότσκι θα σας καλούσα να το δείτε, εγώ είμαι από αυτής της άποψης, αλλά θα σας καλούσα να το δείτε υπό ένα συγκεκριμένο πρίσμα, ένας παραδείγματος. Ε, είμαστε στη Θεσσαλονίκη, πριν από 20 χρόνια γινόταν κατέβαινε ένα εκατομμύριο κόσμος στην πλατεία Αριστοτέλους, αυτή εδώ. Θεωρώ πάρα πολύ ότι υπήρχε ένα πρωτοπόρο κομμάτι επαναστατικό, εργατικό κτλ, όχι μόνο της οργάνωση μου, το οποίο έλεγε όχι σε αυτό, ήταν εξαιρετικά μειοψηφικό όμως, αλλά είχε σημασία του να υπάρχει. Δεν είναι ο μέσος όρος και γι' αυτό έκανα το λόγο ότι χρειάζεται κόμμα τη εργατικής πρωτοπορίας. Όχι που αυτό ανακηρύσεται, αλλά που είναι ενάντια στο τι σημαίνει η διάβρωση, η αστική, η, πώς το λένε, η επιρροή της αστικής ιδεολογίας μέσα στο εργατικό κίνημα. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο όταν ξεκινούσε φεύγανε οι στρατιές για το μέτωπο τραγουδώντας και λέγοντας ναι πάμε ο ένας να ξεσκεί τον άλλο. Και υπήρχε η αντίληψη των πολσεβίκων που έλεγε όχι. Και ήταν με τον επαναστατικό ντεφερισμό εξαιρετικά μειοψηφικό αλλά το δούλεψε μέσα στις μάζες. Δεν τι κατήγγειλε απλώ, ούτε τι έκαναφε υψηλού κήρυγμα. Το δούλεψε μέσα στι μάζε και φτάσαμε το 2017 να στρέφουν οι εργάτε τα όπλα ενάντια στου αξιωματικού και όχι ενάντια στου αντίπαλου φαντάρου. Και τελευταία, μια φράση για του 21 όρου. Εγώ δεν θα επιχειρηματολογήσω υπέρ των 21 όρων, των 21 όρων, ω τέτοιων. Και να πω ότι και σήμερα να πάρουμε του 21 όρου, να του αντιγράψουμε και έχουμε φτάσει στο επαναστατικό κόμμα που θέλουμε. Δεν είναι αυτό. Ούτε τότε ήταν ο σωστό σωστός οργανωτικός ελεμεντές. Και θα συμφωνήσω και με τον Χρήστο, τα έχει πει και ο Φερνάτο Κλαουντίνα αυτά για του 21 όρους πολύ, ότι είχανε, ήταν έντονα ρωσική και ο ίδιο ο Λένιν το είπε παρεπιπτόντος σε ένα κομμάτι αυτοκριτικής του. Αλλά η βασική αντίληψη και η λογική των 21 όρων, κατά τη γνώμη μου, ήταν σωστή, ήτανε να αποκλείσει από τη διαμόρφωση των νέων επαναστατικών κομμάτων όλων αυτών των καριεριστών, ρεφορμιστικών και κεντριστικών στοιχείων που, υπήρ, που είχαν δείξει το ποιόν τους λίγα χρόνια πιο πριν κρατώντας σοσιαλπατριωτική στάση στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τον Bernstein, τον και όλων αυτών. Να συζητήσουμε ότι δεν το έκανα με τον καλύτερο τρόπο 21 ώρες, να το δεχτώ, αλλά η λογική... Ήταν να αποκλείσουμε τον Γραφειοκράτη, τον Καριερίστα, τον Τιχοδιώκτη, τον Κεντριστή. Να το πούμε με ονοματεπώνυμο, τον Γκάουτσκι ήθελε να αποκλείσει που ήταν η US 5 Ακόμα και ο Bernstein είχε πάει στο us 5 και δεν είχε μείνει στο S5. Ήθελε όντω αυτού να του αποκλείσει. Και κατά τη γνώμη μου, καλώς και νόμιμα. Αυτό. Λίγο δυνατά, όμω για ναι, να... Νομίζω. Ε, νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να διαλέξουμε πιο δύσκολο θέμα για να συζητήσουμε. Για τον εξής λόγο. Ότι σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση ως κοινωνία, κατακίνητα, που είναι φανερό ότι πρέπει να κάνουμε κάτι, ως κοινωνία επαναλαμβάνω, για να πάμε σε ένα επόμενο στάδιο. Δεν είναι ούτε να λύσουμε, ούτε να έχουμε διέξοδο από την κρίση, παραδείγματος χάρη, ούτε να βρεθούμε σε ένα ξέφορτο που λέει ο φίλος Μοδυνάλδη, ούτε τίποτα από αυτό. Εδώ είναι φανερό, μιλάμε όλοι ιστορικές στιγμές, ιστορικές στιγμές, ιστορικές στιγμές, αλλά γιατί είναι ιστοδική τιμέ. γιατί αλλάζει ο κόσμος. Αλλάζει. Δεν τον αλλάζουμε, αλλάζει. Και εμείς ερχόμαστε να συζητήσουμε και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το συζητάμε και καλά κάνουμε, ασχέτως αν είναι πραγματικά το πιο δύσκολο θέμα που μπορούμε να συζητήσουμε. Ωραία, ο κόσμος αλλάζει. Και εμείς τι θα κάνουμε ότι θα τον αλλάξουμε εμείς, ούτε να το συζητάμε. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε, το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, είναι να προβλέψουμε πώς αλλάζει και να κάνουμε την πολιτική μας ανά ανάλογα. Και αυτό γίνεται. Δηλαδή, εδώ έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο που είναι ενδιαφέρον, ότι δεν έχει αξία πια ο λόγος μας, αλλά αυτό που κάνουμε είναι ήδη πιο προχωρημένο το λόγο μας. Και με αυτή τη λογική εγώ θεωρώ, αν θέλουμε να δούμε ένα παράδειγμα και να μελετήσουμε ένα παράδειγμα, είναι να δούμε τι συμβαίνει σήμερα στο πολιτικό σύστημα της Ελλάδας, που είναι μοναδικό, καμία σχέση με Ποντέμος, καμία σχέση με την Ακτική Αμερική που πάμε να μιμηθούμε και Θεωρώ. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω καθόλου καλές σχέσεις. Θεωρώ ότι η μορφή ΣΥΡΙΖΑ είναι παραστατική. Γιατί. Γιατί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ περικλεί όλες τις πολιτικές ιδέες που υπάρχουν, όλες τις φιλοσοφικές αντιλήψεις που υπάρχουν, καλές, κακές, ανάποδε δεν έχει καμία συμβασία, μέσα σε ένα πράγμα που το λέει κόμμα, ενώ είναι φανερό ότι δεν είναι κόμμα. Ήδη δεν, βρω, δεν κατάφερε να βρει το όνομά του ο ίδιος, που κακίνησε ένα μέτωπο. Είπε είμαστε εκλογική συμμασία, συμμαχία. Έφτασε να πει είναι μέτωπο γιατί, για να, για να, ε, να βάλει τον τίτλο του μέτωπο, επειδή τότε ήταν ο Αλαβάνος με το δικό του μέτωπο. Ε, και κατέληξε τελικά να, να γίνει κόμμα για να έχει το το πριν στην Πουλή και είναι ένα κόμμα που δεν είναι ούτε που ούτε κόμμα, ούτε τίποτα. Είναι, όπως πολύ σωστά λέει κάποιος από του συνδυναίους, δεν θυμάμαι το όνομά του, είναι μια απομίνηση της κοινωνίας στο επίπεδο της κυβέρνησης και του κόμματος του κουβερνότητος. Η λύση, λοιπόν, η λύση, δεν λέω την, την προτείνω, την προβλέπω, η λύση είναι ότι η πολιτική, σήμερα δεν μπορεί να γίνει για την προσώμα. Τα κόμματα και το κόμμα του Λένιν καταρχήν το έχουν υιοθετήσει για να είμαστε σοβαροί, όλα τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία, κόμμα του Λένιν είναι. Το ΠΑΣΟΚ όταν ήταν ακόμα κόμμα βέβαια, γιατί τώρα είναι στην τρίμια, κόμμα του Λένιν ήταν. Σιγά σιγά ολοκλήρωσε και την... Μπορείστε? Σιγά σιγά την τοποθέτησή σου. Ε, συγνώμη. Συγνώμη. Για να υπάρχει κι άλλο χρόνο και για υπόλοιπε. Εντάξει, Ναι, τότε συσήκω μοιράζομαι. Προσπαθώ να πω κάτι σοβαρό. Ναι, απλά σύντομα για να. εντάξει. Λοιπόν. Μπορεί, αντιπροσωπεύει, κανένα ακόμα αντιπροσωπεύει το, το κομματικό κόμμα Ελλάδα παραδείγματο χάρη την εργατική τάξη. Δεν είμαστε σοβαροί να το πιστεύουμε. Ή είναι δυνατόν να την αντιπροσωπεύσει. Δεν είναι δυνατόν να την αντιπροσωπεύσει για δυνατό λόγω ότι η εργατική τάξη δεν είναι αυτό που μπορούσαμε να λέμε εργατική τάξη όταν τη λέγανε, όταν λέγανε ταξική πάλι, σύγκρουση εργατική τάξη και αστική τάξη. Σήμερα δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα, έχει τελειώσει αυτό. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν ήταν σωστό όταν το λέγανε, Όχι, ήταν σωστό όταν το λέγανε. Μπορούσαν να πούνε, να περιγράψουν την κοινωνία εκείνη την εποχή όπω το λέγανε. Σήμερα όμως δεν μπορούμε. Επομένως, έτσι κι αλλιώς τα πράγματα τρέχουν. Εγώ προσωπικά δεν περιμένω καθόλου ότι θα βγει συμπέρασμα από οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται γύρω από αυτά. Γίνονται όμως συζητήσεις και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Χθε είμαστε σε μία παρουσίαση του βιβλίου του Μπαρτσίδη και των διαφόρων εκεί που ένας, ε, έχει βγει, που συζητάνε το θέμα της οργάνωση τη κοινωνία, το άτομο, την αντισυλλογικότητα, θα τι άτομο. Υπάρχουν δηλαδή σοβαρά θεωρητικά ζητήματα. Και θέλω να πω ότι αντί να καθόμαστε να προβλέπουμε, αν είναι σωστό αυτό, αν είναι σωστό εκείνο, να κάνουμε την ιστορία, όταν λέμε ιστορία, τι εννοούμε, εννοούμε να καταλάβουμε πώ το, το ένα πράγμα πηγαίνει στο άλλο. Δεν εννοούμε να πιτσοβολεύουμε τι έκανε ο Λένι, τι έκανε ο Μάρξ δεν το πει καλά, το πει καλύτερα ο άλλος, το έκανε έτσι. Μας. Ποια είναι η πρότασή μας. Καμιά πρόταση. Καμία πρόταση. Η, η πολιτική και η οργάνωση κομματική, η οργάνωση πολιτική, έχει την ιστορία της. Και η κοινωνία έχει την ιστορία της και η κοινωνία είναι το βασικό πράγμα που έχει την ιστορία της. Και όλα αυτά. Άλλο πράγμα λοιπόν είναι να θεωρητικοποιούμε τα παραδείγματα, τα ιστορικά τα παραδείγματα των γεγονότων της ιστορίας και να βλέπουμε έναν ιρμό, μια λογική σε όλα αυτά, κι άλλο πράγμα είναι να λέμε τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό στο, στο, από πώς το λένε παλιότερα. Για να καταλήξω. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα σχήμα που θα πρέπει να το βλέπουμε σοβαρά. Ποια είναι η κοινωνία σήμερα. Η κοινωνία, κατά τη γνώμη μου, απαρτίζεται και σωστά απαρτίζεται, όχι απαρτίζεται, συντίθεται σαν διερευτική ενότητα από δύο τάσει, τη συντηρητική και την επαναστατική. Και οι δύο είναι άγιε και σωστέ. Και σήμερα, ενώ αυτέ οι τάσει, όσο η παραγωγή ήταν σε στενότητα, ήταν υποχρεωτικό να παλέγουν εναντίον τη μία τη άλλη. Και αυτές ήτανε που εκφαρζόντουσαν σαν αστική τάξη, σαν υπερκή τάξη. Το επαναστατικό κομμάτι της κοινωνίας, το συντηρητικό κομμάτι της κοινωνία. Σήμερα δεν μπορούν να παλέψουνε μεταξύ τους αυτές. Δεν μπορούν να παλεύουνε μεταξύ τους. Γιατί. Γιατί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Δεν έχει... Ποιο είναι το κέρδος, χάρη. Λέτε, λέτε, λέτε ας πούμε, ο καπιταλισμό, το κέρδο, το κέρδο, όχι για το κέρδο, εμεί κάνουμε αυτό, όχι για το κέρδο. Ποιο κέρδο. Οι αγορέ είναι το κέρδο των καπιταλιστών. Είμαστε σοβαρά. Άμα το ξεράσουμε με τη λογική που μιλούσε ο Μάρξ, θα αποφασίσουμε ότι. Ε, ε, ε, ε, οι σε παρακαλώ, ολοκλήρωσε πρώτα για, για, για να υπάρχει και χρόνο. Αν μπορεί, δηλαδή, συντόμευσε κάπω και την ερώτησή ο, σου για να ο, είναι και στοχευμένη και. ωραία. Εδώ είναι το ζήτημα. Να δούμε τι σημαίνει οργάνωση της κοινωνίας. Οργάνωση της κοινωνίας σημαίνει πώς ανταποκρίνεται η τάση συντηρητική με την τάση την, την επαναστατική. Πώς συντίθεται σήμερα. Είναι διαλεκτική η σχέση τους και σήμερα. Αλλιώς τη η διαλεκτική σήμερα σχέση σήμερα όμως, από αυτή που είχαν πριν από το κάποιο καιρό. Και μόνο μέσα από αυτό. Μόνο μέσα από αυτό μπορούμε να αντιληφθούμε όχι <κοί> τι κόμμα θα φτιάξουμε και τι πολιτική θα έχουμε, αλλά όπου βρίσκεται ο καθένας μας. Τι μπορεί να κάνει, ας πούμε, σε αυτή τη συζήτηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τι θα πω, τίποτα περισσότερο. Οκ, είχε να έχουμε μια διαφορά, την τελευταία φορά που βρεθεί. Θα είναι μια <Τοίτα> 他, δεν έχω Ο, να θέλετε να σχολιάσετε στο, όχι. στο τέλος; στο θα είμαστε και τέσσερις. και τέταρτο το πολύ θα είμαστε σίγουρα. και τέταρτο αφού, να είμαστε καιρομένη. ναι ναι ναι. Γιώργο; είναι ακόμα ένα εισαγωγή, τη δεξιά. ακόμα είναι η κριτική θέση, είναι η θέση ευθύνης που προβάλλει στα, στον κόσμο που συσπυρώνει γύρω. Μέσα στα πλαίσια όμως ελευθερία έτσι, όχι μιας τη κατάστασης. Είναι πιο έλεγχο μετά, ο τρόπος με τον οποίο ε, ε, ελέγχει αυτό. Ο, ο, ο τρόπος με τον οποίο τροφοδοτεί και παίρνει πίσω, ας πούμε, την, ε, της ανάγκης τη κοινωνία. στα δίκτυα αλληλεγγύησης τα οποία, πιο συγκεκριμένα, τα οποία χτίζει μέσα από την κοινωνική πραγματικότητα. Ε, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, πρέπει να πάρω παρά, σαν παράδειγμα το ΣΥΡΙΖΑ. Στο τώρα δηλαδή, έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, και πράγματι, δεν θα μιλήσω για το 12 αλλά έχω ένα παράπονο ε, το ότι παρακολουθώντα μέσα από τα μέσα, πούμε, αυτά, τα μέσα μαζικής, επικοινωνίας. Έλειπα από το ΣΥΡΙΖΑ, με φωτεινές εξαιρέες, τέλο πάντων, ο, ο λόγος αυτός τη αριστεράς. Δεν μιλούσε ποτέ για καπιταλισμό. Δεν μιλούσε για μια κρίση η οποία είναι, είναι παρούσα, πούμε, και η οποία συνεχίζεται. Δεν μιλούσε ποτέ, ας πούμε, για μια διαφορετική Ευρώπη, για αυτή την Ευρώπη των λαών. Ένα ε, σαν να προσπαθούσε κατά κάποιο τρόπο να... Ε, γαλουχύσει, και αυτό το βλέπουμε τώρα, ας πούμε, Αυτό είναι στην κορυφώσή του τώρα, το κοινό του, α πούμε, σε έναν λόγο οικονομίστικο. Με, ε, και με βάση, ας πούμε, ξέρω εγώ, ποια είναι η συνείδηση, ας πούμε, του κόσμου, με βάση να αναρωτηθεί, ποια είναι η συνείδηση του κόσμου που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Που ψήφισε για πρώτη φορά, Άρισα, ένα συγκρονιστικό γεγονός. Τουλάχιστον την ελληνική ιστορία. Ε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αριστερό κόμμα, είναι ένα αριστερό κόμμα και από ε, τις συνεισουστώσεις τις οποίες περιπλεί ε, και είναι ένα πολύ λειτουργικό κόμμα, ένα πολύ δυνατό κόμμα αυτή τη στιγμή στην, στην, μέσα, και είναι ένα κόμμα που φοβίζει. Ε, το πού θα οδηγηθεί αυτό, ε, ε, το αν θα, θα δημιουργεί ρήξη ή αν κατά κάποιο τρόπο θα ενσωματωθεί μέσα στι δυνατέ είναι ένα στοίχημα, α Αλλά είναι ένα κόμμα τη αριστερά, το οποίο καλείται, επαναλαμβάνω και για να επιστρέψω και να κλείσω, ε, ότι να, ε, να δημιουργήσει όρου ευθύνη στη βάση. Όρου απόφαση στην ίδια τη βάση. Η δεξιά λέει: Άσε μου, θα την κάνω εγώ τη δουλειά. Δεν παίζει αυτό στην αριστερά. Στην αριστερά πρέπει να δημιουργηθούν τα ανάλογα δίκτυα οι δομέ οργάνωση. Ε, να πάρουν ζωή τα συνδικάτα, ε, να επανέφθουμε σε αυτό που λέμε κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία και όλα αυτά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί να κάνει μόνο και, και είναι μια μετάβαση τώρα, αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει, ας πούμε, με, με κέντρο την οικονομική πολιτική. Είναι, είναι προβληματικό, είναι πολύ προβληματικό. Πρέπει να συνετεί να οργανωθεί ο Νότος. Αυτό που λέγαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, πρέπει να, ε, να υπάρχει ένα όραμα ρήξη. Αυτό το όραμα ρήξης δεν υπάρχει. Υπάρχει μία, ε, πώς το λέμε, ας πούμε, ξέρω, προσπάθησα να το δώσω τύπο, μία αμυντική επίθεση, είχε πει, ας πούμε, ναι, ωραίο, μου αρέσει, ας πούμε. Είναι μία θέση αναμονής, ας πούμε, αλλά είναι ε, θέση, η οποία, ας πούμε, οργανώνει στον κόσμο. δεν μένει σαπαθής. Όλο αυτό υπάρχει μια κίνηση τώρα από τα πάνω, υπάρχει μια κίνηση μέσα από τα μέσα. Υπάρχει μια αναμονή όσον αφορά τις, τις, τις βρετανικέ εκλογές, τις Ισπανικές εκλογές στο τέλος του χρόνου. Όλα αυτά όμως πρέπει να έχουν πούμε, να μορφοποιήσουν για έναν τρόπο οργάνωση στη βάση. Αν δεν μορφοποιείται αυτό και προ τα έξω αλλά και μέσα εδώ στη χώρα, πούμε, δέτι, υπάρχει ένα ζήτημα πούμε, όπου θα μας δημιουργήσει και τους όρους για να ξανακάνουμε αυτή τη κουβέντα κράτο πολιτικη okay. Θέλετε να απαντήσετε κάτι σε αυτό. Θα τους στο τέλος. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Παναγιώτη. Ε, τρία πράγματα πολύ σύντομα. Ε, τα δύο πρώτα είναι σε στήληξη του Λενινισμού. Ε, νιώθω την ανάγκη να το κάνω αυτό. Δεν σας άρεσε. Συγνώμη, δεν τα μεζόρα. Δραστηέω. Δραστηέω. Μα τόσο πολύ ας που θέλω να μιλήσω τώρα για να... Έχουμε χρόνο, πάντως. να Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, yeah, ε, yeah. όσον αφορά τον δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, αυτό το πράγμα έχει και ο Το ένα πόδι είναι ότι κάνουμε όλοι μαζί αυτό που αποφασίσαμε. Αλλά το άλλο είναι αυτό που είπαν πολύ καλά μερικοί ομιλητέ. Ότι μέχρι να τα αποφασίσουμε το συζητάμε όλοι. Δεν είναι. Αν βγάλει η κεντρική μου επιτροπή, ξέρω εγώ, μια απόφαση, εγώ που είμαι ένα απλό μέλο τη βάση, έχω το δικαίωμα, θα πρέπει κανονικά να έχω το δικαίωμα. Να γράψω ένα άρθρο να δημοσιευτεί στα μέσα του κόμματο, να το μάθουν και οι υπόλοιποι και να γίνει αυτή η κουβέντα. Γιατί το άλλο μοντέλο που στα περισσότερα κόμματα είναι σήμερα το κυρίαρχο και θα πρέπει να προβληματιστούμε όσοι είμαστε σε τέτοια πράγματα είναι ότι τι λέμε, τι είναι δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, λέμε όλοι το ίδιο. Πρέπει να πούμε την ανακοίνωση τη κεντρική επιτροπή, αυτό είναι. Αυτό το πράγμα όχι μόνο. Α πούμε, συνηθισμένου μαχητέ επαναστάτε με διαπαιδαγωγία, αλλά ούτε καν λογικού ανθρώπου. Και πάνω λίγο στι κόβατσε και συζητάνε για το χίνι και το γίνι και το πιού, και δεν βγαίνει άκρη, α πούμε. Ένα ε, αυτό. Το δεύτερο ε, έχει να κάνει με την, ε, με την αναγκαιότητα να υπάρχουν πρωτοπορίε, κατά τη δική μου γνώμη. Όλε οι επαναστάσει που έχω εγώ υπόψη μου γίνανε ε, και χρωματίστηκαν από μια συνειδητή μειοψηφία, η οποία είχε ένα σχέδιο για το πώς διαβόλο θα πάρουμε την εξουσία και τι θα την κάνουμε, τι θα είναι αυτό που θα φτιάξουμε την επόμενη μέρα. Αυτοί οι τύποι, είτε πάμε από τους Γιακωβίνους, είτε στους Λανκιστές, είτε στους Ποτσεβίκους, είτε ξέρω εγώ στο αντάρκικο του Κάστρο, είτε του Τίτο, όλοι αυτοί είχαν ένα σχέδιο και πήραν και την αυθήνη της υλοποίησής τους. Δεν επιμείνει καλούντα να πούμε μια ζωή των λαό που να πει μπροστά και να κάνει την εργατική τάξη δεν ξέρω και εγώ ποιο άλλο υποκείμενο. αυτό είναι ένα ζήτημα με το οποίο η σημερινή αριστερά μα έχει πολλά θέματα. Έχει πει 10.000 εκπαιδευτικού στο Μάιο του 13 έτοιμου να δώσουν μάχη και λένε πω θα σύνθω ότι δεν έχουμε του όρου και τι προποθέσει. Άρα δεν κοιτάει η απεργία. Ή έχει 200.000 κόσμο στον δρόμο και φωνάζουμε στον μπλοκ να πούμε και την επόμενη φορά που θα είμαστε περισσότεροι θα κάνουμε κάτι. Αυτά. Ε, το τρίτο έχει να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ με βενσερεμος ε, Παρά το γεγονός ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, εμείς, ο κόσμος που θέλει πιο επαναστατικέ λύσεις κλπ, μπορεί να βλέπεις αυτά τα δύο κόμματα μεσοβέζικα πράγματα, ρεφορμισμό, που το ΠΟΝΤΕΜΟΣ δεν το καν και ρεφορμισμό, είναι πιο δεξιό. Ε, έχει μια σημασία να κατανοήσουμε ότι κατά αυτά τα πράγματα εκφράζουν μια ω ένα βαθμό ιστορική πλημμυρίδα. Δηλαδή το ότι σήμερα στην Ευρώπη, έστω μεσοβέζικα, ε, αμφισβητείτε το κυρίαρχο δόγμα τη λιτότητα, ξανά έστω και μεσοβέζικα, έστω και από κόμματα που δεν έχουν καμία ακριβώ διάθεση να το υλοποιήσουν ακριβώ ή να το φτάσουν μέχρι τέλο, δείχνει κάτι. Και να σημειώσω επίση ότι ο κόσμο ε, δεν έχει. Ποτέ κανένα λόγο να πάει για την αρχή στην Επανάσταση. Γιατί να θέλει τώρα αίματα και να τα βάζει με το κράτος και όλα αυτά, είναι και μεγάλα καθήκοντα αυτά. Mm. Περνάει, έχει στάδια, αν με επιτρέφω το όρο η εξέλιξή του. το πώς θα πάει παραπέρα είναι ένα ζήτημα και κλείνοντας, να, ε... Μια και είναι οι εκλογέ και περιμένουμε όλοι ας πούμε, τι θα γίνει στην Ισπανία τον Νοέμβρη. Να πω στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ ότι αν δεν πάρετε σήμερα πολεμικά μέτρα απέναντι στον πόλεμο που σα κάνουν τα, οι Έλληνε καπιταλιστέ και τα ταξικά του αδέρφια στην Ευρώπη. Μια οι Έλληνε καπιταλιστέ είναι λίγο. δεν έχουν ακριβώ και επιτελεία τώρα, είναι τα επιτελεία τη πλάκα. Οπότε αφήνονται πιο πολύ στα ταξικά του αδέρφια στην Ευρώπη να τσακίψουν εδώ ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν πάρετε σήμερα πολιτικά μέτρα, δεν θα υπάρχονται, παιδιά μέχρι τον το που θα γίνουν οι στην Ισπανία. Αυτά. να απαντήσετε κάτι, σύντομα. Εγώ, μπορώ να λίγα ερωτήματα ακόμα και να τα πούνε οι να και μετά. Όχι, βάλουμε. Κι εγώ ήθελα να πω πράγματα. Ε, εντάξει, Θα πω και εγώ κάποια μετά και μετά... 4-5 εδώ πράγμα, δεν είναι αυτή Εντάξει, ναι, ναι. Αλέξανδρε... Αυτή είναι η αλληγή πόλη, Όχι, δεν έχω πρόβλημα απλά. Ξέρετε, επειδή είναι και περιορισμένος ο χρόνος, γι' αυτό λέμε να το μαζέψουμε... Αν μπορείτε να είστε λίγο σύντομοι σε αυτά που θα πείτε και θα έχετε και λίγο χρόνο στο τέλος για το κλείσιμο. Όσο γίνεται... Τι τελευταίες παρατηρήσεις. Λίγο πιστεύτε. πιο δυνατά ε, Το θέμα της ιστορίας είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, επειδή πια η Ρεστέρα έχει μια μεγάλη ιστορία πίσω και συχνά, την επικαλείται, έχει γίνει αυτό στην Τάδε Πανάσταση, όλες τις κάνε πρωτοπορίε. πρωτοπορίες, ναι, όλες τις επαναστάσεις κάνανε Το ρώτημα είναι ότι, καταρχάς, η ιστορία... Αυτούς ποτέ αποτέ δεν επαναλαμβάνεται και ότι η ιστορία της Αριστεράς μέχρι τώρα δεν είναι ιστορία μόνο επιτυχιών, είναι και αποτυχιών και μάλιστα αποτυχιών μέσα στις επιτυχίες. Άρα δεν μπορεί κανείς να πάρει ένα έτοιμο μάθημα από ένα ιστορικό παράδειγμα, πρέπει να το βλέπει κριτικά και δημιουργικά. Λοιπόν, πράγματι, οι περισσότερε επαναστάσει γίνανε από, από, από πρωτοπορίε. Εγώ θέλω να μου πείτε ένα παράδειγμα όπου μία από αυτέ τι επαναστάσει τη αριστερά με αριστερές πρωτοπορίε, όχι πέτυχε να αλλάξει το καθεστώ, αλλά πέτυχε να προωθήσει ουσιαστικά την κοινωνική γεραφέτηση σε βάθο χρόνου. Ένα τέτοιο παράδειγμα. Και αν δεν υπάρχει τέτοιο παράδειγμα, κατά την γνώμη μου, και λέω σε βάθο χρόνου, όχι 2-3-4 μήνε, αν δεν υπάρχει τέτοιο παράδειγμα, μήπω πρέπει να σκεφτούμε ότι υπήρχαν σοβαρά λάθη σε αυτή την προσέγγιση. Λοιπόν, το θέμα α, για το Σύριο θα το αφήσουμε όταν θα έρθει ο ή να το πει μετά. Οι ε, επισημάνσει που έκανε για το θέμα της, του πώ πώς, πώς, στέκεται, πώς στεκόμα, πούμε, απέναντι στον εθνικισμό ή στον πόλεμο, ότι παρεμβαίνουμε δυναμικά, δεν ακολουθούμε τι μάζες του εισαγωγικών που γίνουν, είναι απόλυτα μαζί σου. Αλλά υπάρχουν διάφοροι τρόποι με του μπορεί να το κάνει σε αυτό. Δηλαδή, όντω, ο ρόλο μια αριστερής ή αφιστική πάντων εργασπαστικής, δημοκρατικής, εξισοτικής ή αφιστικής πολιτικής οργάνωσης, δεν είναι να ακολουθεί το ρεύμα χωρίς κριτήρια. Είναι οπωσδήποτε να παρεβαίνει και να κρατά κυβερνικά κάποιες, κάποιες θέσεις. Άρα αυτό, ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό λοιπόν, της αριστερά, ουσιαστικό που πρέπει να κρατηθεί, είναι η κριτική στάση απέναντι στα πράγματα. Δεν θα την απεμπολίσουμε αυτήν στο όνομα της να κερδίσουμε κάποιες ψήφου και να, να γίνουν κυβέρνηση. Οπωσδήποτε είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Το ερώτημά μου είναι όμως στο όνομα Τίνος και από ποια σκοπιά κάνεις αυτή την κριτική. Δηλαδή για να το κάνουμε και πολύ πιο συγκεκριμένο αυτό που έλεγα πριν για την αλήθεια. Μπορεί να κάνει κριτική, όπω ας πούμε σήμερα με μια καρικατούρα κάνει το και λέει ότι αυτά σε κάποιο κόσμο μπορεί ακόμα και με συνδικάτα ή σε άλλους χρηματισμούς αυτά είναι λάθος, γιατί εδώ είναι. Εδώ βρίσκεται α, την κοινωνική ανάλυση, η σε αλλους αυτα ειναι λαθος γιατι εδω ειναι εδω βρισκεται την για αναλυση η ψημονικη αναλυση του σήμερα και του αύριου του καπιταλισμού. Οπότε είτε έχετε πλαστεί ιδεολογική συνείδηση ή άλλο, πατάτε τον κόσμο. Αν μπορεί να το κάνεις με, την, με τη λογική ότι Έχω μια άλλη θέαση στα πράγματα και γι' αυτό θέλω να παρέμβω τη δικιά μου αυτή θέαση, αλλά δεν θεωρώ ότι, έχω, ότι γνωρίζω την, την απόλυτη αλήθεια το ποιόνις δεστό, άρα μπαίνω σε μια διαλογική συμμετοχή και διαλογική προσπάθεια επίδρασης του άλλου και... Ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά το σχέδιο, γιατί προσ... αν θέλει να κάνει πολιτική παλάση στα πράγματα, ένα σχέδιο χρειάζεται μια κατεύθυνση. Πώ το κάνει αυτό, με ένα έτοιμο σχέδιο που το φτιάχνει η σου οργάνωση ή με ένα σχέδιο που έχει κάποιε παραμέτρου, κάποιε κατευθύνσει και εκεί κάνει την κοινωνική ζημίωση μέσα από του εναλλακτικού θεσμού που χτίζονται για να βγει συμμετοχικά να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί αυτό το σχέδιο. Οπότε, ναι, οπωσδήποτε στην κριτική, αλλά και στην κριτική τοποθέτηση και στη δυναμική κριτική παρέμβαση, αλλά υπάρχουν ποιότητε σε αυτή. Και εγώ διαφωνώ με την ποιότητα που λέω ότι έχω έτοιμη την άποψη και για το που πάμε και για το πιο σωστή ανάλυση σήμερα, αλλά συμφωνώ με τη θέση που ότι έχω απόψει, έχω, έχω, έχω αναλύσει, τι θέλω συζήτηση και από εδώ και πέρα θέλω να συνδιαμορφώσω δυναμικά. Και με το σχήμα αυτό που νομίζω το ανέφερε πριν τον χρήση τα δύο πόδια. Δηλαδή, το ένα πόδι που είναι μέσα στο σήμερα και μέσα στην κοινωνία και συνομιλείω αυτή τη συντηρητική κομφορμιστική κοινωνία που πλειοψηφικά εξακολουθεί και είναι τέτοια και σήμερα. Δεν έχει σημασία που έβγαλε η κυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Η πλειοψηφία του ψήφου συντηρητικά δεν τη έχει, κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή σήμερα. Α πούμε, αυτό που το πρόβλημα που υποστήριξε. Αλλά το θέμα είναι ότι ενώ έχει το ένα πόδι μέσα αυτή τη συντηρητική πλειοψηφία ότι θέλει να έχει το άλλο πόδι αλλού. Όχι όμω έχοντας έτοιμο το σχέδιο για το πώς θα πας αλλού, αλλά ότι κρατώντας την άλλη θέση προς τα εκεί, προσπαθείς να τραβήξεις κόσμο μαζί σου και μετά να φτιάξει μαζί τη γέφυρα για το αύριο. Νομίζω ότι είναι λίγο ποιοτικά διαφορετικά αυτή η στρατηγική. Και ένα τελευταίο για το ΣΥΡΙΖΑ, πέραμε να το πω τώρα που ήρθες. Νομίζω ότι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τώρα, το περίπτωση κυβέρνηση στη ΣΥΡΙΖΑ. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς επηρεάζει η θεσμοθετημένη ε, φιλελεύθερη αντιπροσώπευση στην κυβέρνηση, στο κράτος, ένα κόμμα, μια πολιτική, μια στρατηγική. Μιλώ το ένα παράδειγμα πάρα πολύ ζωντανό σημερινό. Συμφωνώ με την ανάλυση... Έχει την κατανόηση ότι ήταν ένα κόμμα που συγκέντρωσε μέσα του πολλά ρεύματα κοινωνικά, είναι πλουραλιστικό είχε και αρκετά στοιχεία δημοκρατική ζωή. Και υπήρχαν και υπάρχουν ριζοσπαστικά ρεύματα μέσα αυτό. Είναι αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή κυριαρχούν στην κυβέρνηση και θα κυριαρχήσουν μεθαύριο Ιδίω αν ενταθούν οι πίεσει. Και αν όχι, από τι θα καθοριστεί αυτό. Μήπω θα καθοριστεί για το ότι δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση με την κοινωνική βάση, μια κοινωνική βάση η οποία δεν ακολουθεί, Δεν είναι η να ή για να κρατάει σημαίε, επειδή τώρα μα είπε ο πρόεδρο κυβέρνηση: Κατεβείτε στου δρόμου για να υποστηρίξετε αυτό. Αλλά δυναμικά κατευθύνει τα πράγματα σε μια άλλη πορεία. Θα εξαρτηθεί λοιπόν. από, την, yeah. από την αντίθεση yeah. στο επίπεδο τη εξουσία. Yeah. Αυτό είναι όλο. Το τι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εξαρτάται. Όχι ότι δεν τον επηρεάζει η κοινωνία, άλλο αυτό. Αλλά η υπάλληλοι του είναι στο επίπεδο της εξουσίας και τέρμα. Όχι, εγώ διαφωνώ με αυτό. Θέλω να σα πω ότι πάλι το γίνεται σήμερα στο επίπεδο τη εξουσία και στον, της, των θεσμών εξουσία στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο στου διεθνεί θεσμού. Αλλά αν κρυθεί αποκλειστικά και μόνο σε αυτό το επίπεδο και όχι με μια μαζική κοινωνική παρέμβαση και στήριξη δεν, σε, σε, σε πιο δυναμική κατεύθυνση από την τωρινή, δεν πρόκειται να πετύχει κάτι. Εκ δε των ε, Δεν υπάρχει αυτό είναι το, είναι το πρόβλημα. πρόβλημα. Ε, δεν υπάρχει ε, ε, το αυτό λέω ε, ε, ε, ακριβώ. Όμως, γιατί δεν μπορείς αλλιώς, δεν μπορείς αλλιώς, πώς θα δράσεις. Δεν θέλεις να είναι... είσαι μέσα σε μια μορφή. Α... Οι μορφέ είναι οι υπάρχουσες, κοινοβούλιο υπάρχει. Εγώ είμαι κατά της δημοκρατίας, δεν έχω καμία σχέση με τη δημοκρατία. Τι, ποια είναι η δημοκρατία. Ε, ολοκλήρωση. Ε, ναι, όχι, δεν είναι. Ναι, ναι. yeah. Θέλει κάποιο να καταλήξει το σύνδερο. Κάνουμε σχόλιο σε αυτά που ακούστηκαν. Ναι, Πιο αν θέλετε, Α, πολύ σύντομα για να okay. περάσουμε και στι. Και τελειώνω στις... εγώ, δεν θα ξαναμιλήσω. Okay. Δε, okay. Όχι, όχι. Άχι, θα πρέπει να. Θα... Ωραία. Θα... Να θα... έχει κάποιο τελευταίο, αλλά σύντομα να μην κάνω τοποθετήσει, κάποιες τελευταίε ερωτήσει για να καταλήξουμε κάποιον άλλο <ΣΣ'> με ναι, ναι, ναι, τον Χρήστο. Ε, καλά, και τώρα να αποκλείσουμε, έτσι. να πω πολύ, όχι. Εντάξει, τα βασικά τα είπα. πω. Ε, ένα Είναι το θέμα του αστικού κράτους, Είδα ότι πρέπει να, ε, άκουσα από τους ομιλητές ότι πρέπει να γίνεται παρέμβαση και από τα κάτω και από τα πάνω, αλλά σε ποιο επίπεδο δηλαδή, ας πούμε υπάρχει μια παραδοσιακή μαρξιστική αντίληση που λέει, μιλάει για συντριβή του αστικού κράτους, συντριβή των ενόπλων σωμάτων του κράτους που έλεγε ο Μάρξη Λένι, και Λένιν και παρέμβαση σε ένα άλλο κρατικό επίπεδο πλέον. Δηλαδή, αυτό δεν κατάλαβα λίγο δηλαδή, πώ διευκρινίζεται. Δηλαδή, να αποδεχόμαστε το αστικό κράτο και παραμένουμε εκεί, παίζουμε πολιτικά παιχνίδια στο του αστικού κράτου ή η αριστερα πρέπει να παρέμβει σε ένα επίπεδο άλλου κράτου, με επαναστατικά δηλαδή. Ένα δεύτερο είναι επειδή ε, άκουσα από δύο μιλητέ να ακούγονται θέματα φίλου, φιλή, αυτά τα νέα θέματα, οι καταπιεσμένοι σε πολλά επίπεδα που πρέπει ένα κόμμα να του εκπροσωπεί σύγχρονο. Αυτό το θεωρούμε προϊόν πολι πρόοδου. Ή πολιτική οπισθοδρόμηση. Δηλαδή, η Λούξεμπουργκ δεν ήταν αναγκασμένη να λέει ότι είμαι φεμινίστρια. Υπήρχε ένα σοσιαλιστικό κίνημα επαναστατικό και όχι ένα κίνημα που θέλει να προστατεύσει του καταπιεσμένου με βάση το φύλλο ή τη φυλή κτλ. Δηλαδή, αυτή η αλλαγή σε σχέση με τα κόμματα είναι προοδευτική, οπισθοδρομική. Και δύο, δύο μικρέ ιστορικέ υποσημειώσει. Ε, ε, Πολλοί λένε ότι η Γερμανική Επανάσταση απέτυχε επειδή δεν υπήρχε κομμουνιστικό κόμμα. Γίνεται η Επανάσταση τον Νοέμβρη και κομμουνιστικό κόμμα έχουμε μόνο τον Γενάρη σε αντίθεση με την Επανάσταση του 17, ίσως ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Το US5 δεν είναι κομμουνιστικό κόμμα που υπάρχει, και για τον υπεριαλισμό έχει ενδιαφέρον πάντα μια μικρή παρατήρηση ότι οι καλά οργανωμένοι εργάτε στην καρδιά του καπιταλισμού, το S5, αναγκάζει τι μεγάλε δυνάμει να εκμεταλλεύονται περισσότερο τι και οξύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των υπεριαλιστών. Δηλαδή δεν είναι τόσο αντικειμενικό, υποκειμενικό. Υπάρχει μια διαλεκτική σχέση εκεί πέρα. Αυτά έχουμε. Και εγώ, όσο πιο σύντομα γίνεται, μια ερώτηση στον, στον Αλέξανδρο. Επειδή αναφέρθηκε στο, κόσ, στο κόμμα ως ε, σημαντικό, επειδή με το κρά, είναι ο διαμεσολαβητής ε, του κινήματος σε σχέση με το κράτος. Ε, ήθελα να ρωτήσω, κατά τη γνώμη σου υπάρχει μια ανάγκη για εναντίωση στο κράτος. Για παράδειγμα, επειδή αναφέρθηκες στους Ζαπατίστας. Το κίνημα των Ζαπατίστας θα, μπο, θα μπορεί αιώνια να υπάρχει και, και να μην στρέφεται ενάντια στο κράτος και να υπάρχουν ταυτόχρονα και τα σωλιοδομοκρατικά κόμματα ας πούμε, στο Μεξικό ή σε άλλες περιοχέ, που θα, θα υπάρχουν παράλληλα με αυτό, με αυτό το από τα κάτω κίνημα. Άρα υπάρχει μια, εδώ μια κάπως σύγκρουση μεταξύ αυτών των, ε, των απόψεων. Δηλαδή υπάρχει μια άποψη που, υπάρχει, ε, που ας πούμε, θέτει και το ίδιο το κίνημα το από τα κάτω για υπέρβαση αυτού του κράτους. Ε, μια δεύτερη ερώτηση στον στο Χρήστο για, την, ε, για αυτό που είπες που είναι πολύ μεγάλη αλήθεια ότι η διάσπαση στο Ρώσικο Συλλαδομοκρατικό Κομμά ήταν για τον ορισμό του μέλους. Το θέμα ήταν ότι με, ε, αυτό για τον Λένιν σηματοδοτούσε όχι απλά μία παραξενιά για το πώς θα λέγεται το μέλλον, αλλά για τον ίδιο τον Λένιν εκεί κρινόταν το μέλλον της Επανάστασης. Είπε ότι έγινε διάσπαση για τον ορισμό του μέλλον και όχι για κάτι σαν την Επανάσταση, την αλλαγή. Και όμως ο Λένιν με αυτό το πράγμα, με, δηλαδή με το... Να μπορούσε να οριστεί το μέλος με ένα συγκεκριμένο τρόπο, νόμιζε ότι προωθεί τα συμφέροντα τη Επανάσταση. Για, για παράδειγμα, και το ίδιο πράγμα με ένα σύγχρονο παράδειγμα είναι αυτό που αναφέρθηκε πριν για τον Μπρέσλι Τόσκ. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι η διαφορά το αν υπήρχε προετοιμασία δύο μηνών ή όχι, αλλά το πού θα οδηγούσε αυτή. Όταν, α πούμε, υπογράφηκε τον Μπρέσλι Τόσκ, ο ορίζοντα ήταν η Γερμανική Επανάσταση και το ξέσπασμά τη. Και ένα τρίτο πολύ σύντομο για τον Μπάμπι σε σχέση με το δίλημα που έβαλες για το ρεφορμισμό και την Επανάσταση, και ότι ο ελληνισμός συνηγορεί υπέρ τη Επανάστασης. Η Λούξεμπουρκ στο μεταρρύθμιση Επανάστασης, στο τέλος του βιβλίου, ευχαριστεί τον Bernstein. ακριβώς γιατί ο Bernstein κατά τη γνώμη της, σηματοδοτεί αυτή ε, την ε, θεωρητική επεξεργασία όλων αυτών των ρεφορμιστικών ιδεών. Δηλαδή... Υπό μία έννοια, η Λούξεμπουργκ προποθέτει ότι υπάρχει αυτό το ρεύμα του ρεφορμισμού, εκφράζεται ορατά από τον Μπένστιν, και πάνω εκεί πατάει για να πει ότι ε, από τα ίδια πράγματα που λέει ο Μπένστιν βγάζω άλλα συμπεράσματα. Υπό μία έννοια και ο Μπένστιν ήταν με τον σοσιαλισμό, και δεν έλεγε ότι αυτέ οι μεταρρυθμίσει θα γίνουν στο πλαίσιο του καπιταλισμού. Έλεγε ότι αυτέ οι μεταρρυθμίσει θα γίνουν και οδηγούν στο σοσιαλισμό. Και η Λούξεμπουργκ αντιτάθηκε σε αυτό, λέγοντα ότι χωρί την Επανάσταση αυτό δεν γίνεται. Ε, οπότε, από αυτή την άποψη, ο Μπεν Στάιν θα μπορούσε να είναι πολύ πιο μπροστά από τους σημερινούς μαρξιστές, που ελείψη εργατικών κινημάτων και διεθνούς αριστερά μιλάνε για την Επανάσταση αυτά. Ε, τώρα, αν δεν υπάρχει και κάποια άλλη ερώτηση, μπορούμε να το κλείνουμε. Ε, υπάρχει... Α, α, α. παρακαλώ. Πέτυχε η επανάσταση. Εγώ δεν συμμερίζομαι αρκετή την άποψη. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι απέτυχε η ιστορία. Μπορούμε να διδαχτούμε ποιε μορφέ πολιτική οργάνωση αντιστοιχούσαν σε εκείνη την ιστορική βαθμίδα οργάνωση κοινωνίας, κοινωνία. Να κάνουμε τα συμπεράσματά μα, να δούμε ποιε μέσα σε εκείνο το πλαίσιο ήταν οι επαναστατικέ και οι συντηρητικέ Για παράδειγμα, το κόμμα Νέου Τύπου δεν αντιστοιχεί στον τύπο του εργοστασίου στι 20ου αιώνα. Μία οργάνωση που στηρίζεται. Σε, μια κοινωνία, σε ένα μοντέλο κοινωνία, στο οποίο υπάρχουν ελληνικοί μέσα επικοινωνία, ε, η, η βάση οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει ένα κέντρο επεξεργασία των πληροφοριών και μέσα από αυτήν την επεξεργασία να, να επιστρέφουν πίσω αυτέ οι πληροφορίε πίσω στην, ε, δράση, πίσω στην ε, βάση. Αυτό δεν ήταν άλλωστε το περιεχόμενο σύνθημα, το, το, το, του σύνθηματο να διδασκόμαστε από τι μάζε. Ήταν μια προτεραιότητα τη εκλειτουργία των μαζών, η οποία όμω συντονιζόταν με κάποιο τρόπο, ο οποίο ήταν αναγκαίο σε εκείνη την ιστορική περίοδο. Τώρα, μέσα από την οργάνωση των σοσιαλιστικών κοινωνιών τέθηκε αυτό το ζήτημα. Και αυτό δεν μου ακούστηκε από κανέναν ομιλητή. Τη δεκαετία του 1960, π.Χ. από την πολιτιστική επανάσταση, και το ζήτημα τη σχέση ε, του κόμματο κράτου με την κοινωνία. Όταν έλεγαν ότι η αστική τάξη βρίσκεται μέσα στο κόμμα, να βοηγαλύσουμε ε, τα επιτελεία κτλ. Έβασαν αυτό το ζήτημα. Κατά τη φόμη μου, η μορφή του λεγνιστικού κόμματος ποιού, εδώ είναι το παράδοξο ιστορικό, το αξίζει κανεί να το εξετάσει περαιτέρω, είναι ότι αυτή η μορφή, η μορφή, παραλαμβάνω, όχι, όχι τα περιεχόμενα, αν θέλει το φίλο πριν στα τεξιά και εξετρά, ας εξετάσουμε τις μορφές επεκτάθηκε και στο υπόλοιπο του κόσμου. Δηλαδή το Πασόπια, παράδειγμα, δεκαετός του 80. Δεν είναι μια προσπάθεια εφαρμογής του ελληνιστικού κόμματος μέσα σε μια αστική λογική. Το ενδιαφέρον είναι, ε, ε, από το 2000 και μετά βλέπουμε ότι αυτό το μοντέλο, οργανωτικό μοντέλο δεν δουλεύει, δεν μπορεί να αναπαραγάλει το κυρίαρχο οργανωτικό μοντέλο της. Εξού και συμφωνώ ότι το κοντέιμο με, με, με την ιδέα του κόμματο του Γιώργου Πανδρέου είναι μια καινοτομία ε, και έχουν αυτό το κοινό τη σύνδεση του γιατί με τις άλλε, αλλά στην είναι μια απάντηση τη εξουσία μπροστά σε αυτό το ιστορικό ε, δεδομένο ότι καταραίει η παλιά λογική. Οι παλιέ οργανωτικέ ε, μορφέ τη κοινωνία δεν ανταποκρίνονται σε, ε, σε αυτή την ε, ιστορική βαθμίδα. Και αυτό είναι στοιχείο τη κρίση. Η κρίση είναι στοιχείο τη όξυνσης της κρίσης. Η κρίση δεν είναι μόνο μια οικονομική αδυναμία αναπαραγωγής των όρων συγκρότησης της κοινωνίας. Η κρίση είναι συνολική αδυναμία αναπαραγωγής των, της αναπαραγωγής του κοινωνικού δεσμού. Με αυτή την έννοια, όντως, έχει και αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει ενδιαφέρονται ότι νιώθουμε την ανάγκη σήμερα να συζητάμε για αυτό το θέμα. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί κανεί να αντιληφθεί ποιά αν είναι η συντηρητική και επαναστατική διάλοξη. Εγώ δεν το χωριμένω ακόμη, αλλά νομίζω ότι αυτό παίρνει σήμερα ως ζήτημα. Ε, πριν από 5-6 χρόνια θα ήταν αδιανόητο. Βέβαια, μέσα σε αυτή την προβληματική βλέπουμε ότι το παλιό αρνείται να πεθάνει. Ας δούμε τι έγινε με το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα. Και ας δούμε πώς συγκροτήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάσχει περιπτώσει, από την άλλη πλευρά. Δεν ήθελα να επιταθώ παραπάνω, είναι πάρα πολύ δύσκολα βλέμματα ή έκαναν και τα παιδιά, να σας ερωτήσετε, δεν το πώς θα το πείτε. Ε, όχι εγώ τώρα, εγώ προβόλου. Λοιπόν, δύο λόγια, μια και τελειώνει η ώρα και τα ζητήματα που ανοίξαν είναι από μόνο τους καινούργιες ημερίδες επομένως έτσι σκόρυπια σχόλια και θα μείνω αρκετά σε ζητήματα που αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ μια τέθηκε ή ξανατέθηκε ε, σε πολλά από αυτά που υπόθηκαν δεν συμφωνώ και νομίζω ότι δείχνουν και άγνοια του, της πραγματικής ιστορίας του χώρου δεν μπορώ όμως τώρα να κάνω ε, θα το πω, συγκεκριμένη αναφορά δεν, δεν αξίζει τον κόπο ε, τώρα, τώρα γιατί θα το αδικήσω με αυτή την έννοια και μόνο ε, Μία παρατήρηση, συμφωνώ σε πολλά από αυτά που τέθηκαν ε, από την τοποθέτηση δική σας Θέλω να πω όμως το εξής ε, Είπατε ότι η ταξική έχει τελειώσει. δεν συμφωνώ καθόλου Δεν θα επιχειρηματολογήσω τρομερά Θα πω όμως το εξής Ότι η εργατική τάξη σήμερα είναι κάτι άλλο από αυτό που ήταν Ναι Αυτό που ήταν το 50 αλλά η εργατική στο <τάξη> 50 ή ότι έχει διατυπωση τα κοινη αντίθεση τη διατύπωση ενη, κύριά, νύτες, η δεν, δεν είναι ταξική να... ναι ναι ναι. Υπάει, δεν, δε, ναι ναι δεν είναι η τέταξική ωραία ωραία ωραία ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. χρειάζεται αυτή η διαφρύνηση ναι. ε, λέω το εξή ότι σε ό,τι αφορά πάντως το κοινωνικό υποκείμενο αναφορά τη αριστερά ιστορικά ήταν άλλο το 70, άλλο το 30 άλλο το 1870 κλπ θέλω να πω ότι αυτός ο μεταμορφισμός της τάξης είναι κάτι δεδομένο. Είναι το ιστορικό δεδομένο. Επειδή το επικαλόμαστε πολύ συχνά, γίνεται επίκλειση αυτό. Άλλαξαν τα πράγματα. Ε, αλλάξαν τα πράγματα όντως και αλλάζουν συνεχώς τα πράγματα. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει κεντρικότητα της αρχικής αντίθεση. όχι. Αυτό είναι ένα πραγματικό ερώτημα. Ε, ωραία, εγώ ισχυρίζω, εγώ, ισχυρίζω, εγώ ισχυρίζω ότι υπάρχει κεντρικότητα, συνεχίζω το πιστεύω, κεντρική. Και η... Και εδώ θα έλεγα ότι το πιο ενδεικτικό, ενδεικτικό έτσι, δεν μιλάω με όρους αποδείξεων, δεν μπορεί να γίνει έτσι η συζήτηση, είναι ότι οι καλύτερες αναλύσεις για την κρίση και οι αναλύσεις οι οποίε προέβλεψαν με έναν τρόπο τα φαινόμενα της κρίσης, προέρχονται από το χώρο που αποδέχεται την κεντρικότητα της ταξική αντίθεσης. Δηλαδή ε, υπάρχουν τρία ή τέσσερα πολύ χαρακτηριστικά κείμενα της δεκαετίας του 2000, του είναι έξω, ας πούμε, είναι πριν από την κρίση, στην πραγματικότητα, ε, όλε αυτέ οι αναλύσει. Δηλαδή, συντήθενται από άρθρα πριν την κρίση, που είναι εκπληκτικό το πόσο καλά περιγράφουν στη συνέχεια. Δεν είναι μοναδική. Είναι του Μπρένερ από το 1998, είναι του Χάρβιν, του τοποθετήσει κτλ. Είναι μαρξιστέ όλοι. Ο μόνο και μάλιστα είναι ταξικά προσανατολισμένο με πολύ παραδοσιακό τρόπο. Αυτό έχει μια αξία, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, το γεγονό ότι γίνεται είναι μια ένδειξη ισχυρή, δεν λέω απόδειξη, ότι αυτή η θέαση του πράγματο έχει κάποια αλήθεια. Για να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη τώρα. Ένδειξη λέω. Ε, δεύτερο. Δεν ισχύει ότι τα, τα κείμενα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που είναι τα ντοκουμέντα του εννοώ. Το τι λέει ο ένα και ο άλλο και εγώ και δεν ξέρω τι είναι άλλη ιστορία. Ε, τα κείμενά του είναι, έχουν πολύ καπιταλισμό, έχουν πολύ καπιταλιστική κρίση, έχουν πολύ τέτοιο πράγμα. Είναι κείμενα τα οποία είναι εξαιρετικά παραδοσιακά μαρξιστικά, με την καλή έννοια του όρου, κατά τη γνώμη μου. Δεν λείπει αυτό δηλαδή από, από τι προσεγγίσεις. Το πόσο είναι αφομοιωμένα από τμήματα τη ηγεσία του είναι μια άλλη ιστορία. Ή από του spokesmen γενικώ, α πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ. είναι άλλη ιστορία ως πολιτικός οργανισμός πάντως τέτοιου τύπου αναφορές έχει και αναλύσκει γι' αυτό και διαφώνησα με το κομμάτι προηγούμενα να κάνουμε όση συζήτηση χρειαστεί. Αν η ανταρσία πήγε πιο δεξιά από το 2012 Όλα το Μουλού πήγε πιο δεξιά ή οτιδήποτε. Αλλά σε ό,τι αφορά τα καταγραμμένα, τα σκρίπτα που δεν μπορεί παρά να είναι για έναν χώρο, δεν είναι, δεν, δεν λείπει ε, αυτό. Τώρα, ποια είναι η συνείδηση του κόσμου, ψήφισε, σύριζε, α, απροσδιόριστο δηλαδή, καταλαβαίνω ότι υπονοεί αυτή η ερώτηση, έχω και εγώ μονίμως όλοι μας τέτοιου προβληματισμούς, δεν μπορεί να πατηθεί όμως, γιατί θεωρώ ότι αυτό που λέμε αριστερή συνείδηση, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι και είναι κάτι δυναμικό επίσης, είναι κάτι που γίνεται, δεν είναι κάτι που υπάρχει και είναι εκμεταλλεύσιμο, γίνεται. Με έναν τρόπο, έτσι, φτιάχνεται δηλαδή. Άρα, τι είναι, πώ είναι, τι έγινε τι δύο τελευταίε εβδομάδες δεν μπορώ να το να το πω, θα δείξει ε, που λένε. Εμένα αυτό που με φοβίζει και το λέω ειλικρινά είναι η εμπειρία του κόμματο των εργατών τη Βραζιλία για το δικό μα ε, δεδομένο. Το οποίο ήταν ένα εξαιρετικό παράδειγμα, εξαιρετικό παράδειγμα κινηματική σύνδεση, εσωτερικού πλουραλισμού, πολύ ριζοσπαστικού ε, λόγου ας πούμε, εργατική αναφορά με πολύ τρόπο, όχι μόνο λουλά, ένα μεγάλο κομμάτι του στελεχικού του δυναμικού κτλ. και το οποίο πάρα πολύ γρήγορα. Αφομοιώθηκε. Ναι, αφομοιώθηκε στην κυριολεκσία μου. Αυτή είναι η λέξη. Πάρα πολύ γρήγορα μπήκε σε αυτήν την ιστορία. Και άρα, α ελπίσουμε ότι δεν μιλάει ο μύθος για μα, σε αυτή την περίπτωση. Αλλά αυτό είναι το παράδειγμα που έχουμε και κακό παράδειγμα. Και πρέπει να δούμε τι γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, προσπάθησαν κάποιοι εκεί πέρα το PSOL, πώ το λένε αυτό, πούμε, διασπάσει και τέτοια. Δεν μπόρεσε όμω το. Στα υπόλοιπα συμφωνώ έτσι όπω προέρχεται ο προβληματισμό. Αν δεν κινηθεί το κάτω, και αυτό έχει μια αυτονομία από τη σκηνή, Όχι απόλυτη αλλά έχει ισχυρά, σχετική αυτονομία. Αλλά ισχυρή ε, αυτονομία δεν, δεν, δεν παίζεται. Δηλαδή το, το θεσμικό παιχνίδι είναι συμπληρωματικό. Είναι για βοήθεια. Είναι για... Γιατί το κράτο όμω. Γιατί το κράτο είναι σημαντικό. Και για το πιο επαναστατικό κόμμα. Ό,τι και αν θέλει να κάνει. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. η σύντροφοι τη Ζητούν μόνοι όμως συγκεκριμένη νομοθεσία. Το ξέρετε όλοι. Βασικό του αίτημα είναι μια νομοθέτηση συγκεκριμένων πραγμάτων. Αυτό είναι η θεσμική παρέμβαση. Και μια κυβέρνηση της Αριστεράς υποχρεώται να το κάνει. Αν δεν το κάνει δηλαδή είναι γι'αυτίσιμο. Αυτό κρίνει τα πράγματα. Αλλά να που η θεσμική παρέμβαση είναι αίτημα ενός πραγματικού κινήματος. μια πραγματική κοινωνική, πώς θα το πω σε αυτό το επίπεδο να η λέξη να χρησιμοποιηθεί με πραγματικούς όρους. Τώρα για τα ζητήματα της του κράτους και τα τέτοια δεν είναι αυτή η συζήτηση τη θεσμική παρέμβαση που κάνουμε ε, δηλαδή στη, στην παράδοση που εγώ αναγνωρίζομαι καλύτερα όταν ρωτούσε ο Βεμπέρτον ε, Πουλαντζά καλά δεν θα υπάρξει μια στιγμή όπου ε, λέει, θα υπάρξει μια στιγμή δεν μπορώ να την προσδιορίσω θα υπάρξει μια στιγμή ρήξης στην θεσμική πορεία, α πούμε, μέσα, τη μακριά πορεία, μέσα από του θεσμού, για να πω τον Τούτσι και τώρα, όσον αφορά. Ε, για τη Γερμανική Παρασκευή δεν ξέρω αν η ύπαρξη ή η μη υπάρξει. δηλαδή το ότι υπήρχε αργότερα κομμουνιστικό κόμμα δεν τα κάνει καλύτερα τα πράγματα. Το 1921 ειδικά, καθόλου καλύτερα. Τα κατέστρεψε τα πράγματα στην κυριολεκσία του, του πήγε στα βράχια για να χρησιμοποιήσουν μια λέξη. Ε, δεν θα κάνω άλλη αναφορά για το ζήτημα του μέλου. Έχω μακρύνει πολύ. Δεν διαφωνώ ότι προφανώ υπήρχε ένα πολύ μεγαλύτερο πράγμα που παίζονταν. Αλλά το γεγονό ότι μαζεύτηκε σε αυτό έχει σημασία. Δεν είναι. έχει περιεχόμενο δηλαδή. Και έχει να κάνει με αυτό που είπα προηγούμενο. Στη συγκεκριμένη εποχή η δέσμευση ένα είδο κόμματο το οποίο αφήστε το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό τη συγκεκριμένη οργανική. Το ότι το μέλος είναι δεσμευμένο είναι από το πρωί στο βράδυ. Είναι... Στην επανάσταση ήδη νομίζω ότι είναι καθοριστικό. Ε, χίλια άλλα πράγματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα, δύο κουβέντε μόνο. Όλε οι επαναστάσει, όλες οι επαναστάσει είπε ένα σύντροφο, είχαν πρωτοπορία. Δεν το, δε, το, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Όλε οι επαναστάσει γίναν χωρίς καμία πρωτοπορία και στη συνέχεια εμφανίστηκαν στο εσωτερικό του πολιτικά. Πολιτικ και στου οργανώσεις που παίξαν πολύ μεγάλο ρόλο για τη συνέχεια. Δεν ξέσπασαν πάντως από πρωτοπορίες, δεν είναι αλήθεια αυτό. Ούτε η Γαλλική Επανάσταση έγινε επειδή κάποιοι πρωτοπόροι τα κάνανε, τίποτα. Έγινε γιατί κάτι τύπη τρελή μαζεύτηκαν για άλλο λόγο ας πούμε και μετά κάτι σφαιριστήρια και μετά κάτι πήγαινε στη Βαστίλη και ούτω καθεξής. Αυτό είναι η ιστορία τη επανάσταση. έτσι. Οι Γιακωβίνοι ήρθαν μετά. Δεν υπήρχαν για να κάνουν την Επανάσταση. Και εμπολή και Μπολσεβίκη ήρθαν μετά, ω Μπολσεβίκη τη Επανάσταση. Άλλο ήταν. Πριν... Δεν συμφωνώ λοιπόν, και εδώ είμαι αρκετά κοντά στην άποψη περί πρωτοπορία που λέγεται. Δεν είναι έτσι. Θε ένα συγκροτημένο, σοβαρό πράγμα, το οποίο να μπορεί και να είναι σε γρήγορη και να χωρί αυτό ε, δεν γίνεται. Αλλά ω. Ως... Και η πολιστική Επανάσταση είναι ένα θέμα από μόνη τη. Έτσι, αλλά. Πο... Πώ να το πω, με πολλά έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή δεν είναι όπω όλα. Θα μου πείτε τι είπα. Mm. Αν είναι κάτι στην πολιτική επανάσταση όμω να συζητήσουμε, νομίζω ως ιστορικό τέτοιο είναι η κομμούνα τη Αγκάη. Και η κομμούνα τη Αγκάη φαγώθηκε έτσι. Του φάγαν έτσι. Του φάγανε αυτοί που ήταν υπέρ τη πολιτική επανάσταση εκείνη την περίοδο, θέλω να πω. Του θρυμάξανε. Έτσι. η Λιμπιάο του φάγανε δηλαδή. Οι οποίοι φαγώθηκαν μετά βέβαια και αυτοί με... του το με τα αεροπλάνα. Αλλά τέλο πάντων αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, όντω είναι ένα... Καταπληκτικό επεισόδιο της ιστορίας που επειδή και από μια άλλη περιοχή του κόσμου, όχι τέτοιο... Δικιώς Ωραία, να μην πω και εγώ περισσότερα πράγματον. Να να και... Okay. Το... Ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι, και <Τι> μου για να μην ξεφύγω, έτσι. Λοιπόν, ένα πράγμα είναι στο οποίο, το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι, σε σχέση με αυτό που είπε ο Χρήστο προηγουμένω, όπως σωστά κατά τη μου ανέφερε ότι η κεντρικότητα της εργατικής τάξης είναι σημαντική, παρότι όντως επίσης έχει αλλάξει πολλές μορφές η εργατική τάξη και διαρκώς αλλάζει μέσα στους δύο τελευταίους αιώνες. Με τον ίδιο τρόπο θεωρώ ότι το επαναστατικό κόμμα της λενινιστικής παράδοσης είναι αναγκαίο όχι με την έννοια της αντιγραφής του τι ήταν η αλλά με τη σύλληψη ότι χρειάζεται να υπάρχει ένα επαναστατικό κόμμα το οποίο θα λειτουργεί, θα προσπαθεί να συσπυρώσει μέσα στην εργατική πρωτοπορία, θα διδάσκει και θα διδάσκεται ταυτόχρονα διαλεκτικά μέσα από τους αγώνες, την κίνηση και την αυτενέργεια της ίδιας της εργατικής τάξης. Τώρα, σε αυτό παρεμπιπτόντω σε σχέση με αυτό που είπε ο Θοδωρή προηγουμένω για την εργατική αριστοκρατία, και για να μην με κατηγορήσετε για υπερβολικό Λέννι, να πω ότι διαφωνώ με την αντίληψη του Λέννι για την εργατική αριστοκρατία στο συγκεκριμένο γιατί έπαιρναν ψίχουλα οι Γερμανοί εργάτε από τον υπεριαλισμό και που το δίνει και ο Λέννι σε κάποια κομμάτια και σαν αιτιολόγηση του ρεφορμισμού. Δεν νομίζω ότι ήταν έτσι, αλλά είναι μεγάλη η συζήτηση αυτή. Το ίδιο και σε σχέση με το νέο τύπου κόμματος που αντιστοιχεί στο εργοστάσιο το έχω διαβάσει τον Έγκρι. θεωρώ ότι είναι ένας τυπολογικός δετερμισμό που δεν αντιστοιχεί στην, στην πραγματικότητα. Ε, εκείνο στο οποίο ο, ε, αναφέρθηκε προηγουμένως ο Νίκος για τη, για τη Ρόζα Λούξεμπουργκ και για τον Μπέρνστάιν η Ρόζα έλεγε πολύ ξεκάθαρα ότι οι δρόμοι μα δεν είναι δύο διαφορετικοί δρόμοι οι οποίοι, οι οποίοι φτάνουν στο ίδιο τέρμα. Δηλαδή, εμεί λέμε ότι θα φτάσουμε στο σοσιαλισμό επαναστατικά, εσεί λέτε μεταρρυθμιστικά, αλλά δεν πειράζει, στο σοσιαλισμό θα φτάσουμε. Και όντω δεν είναι η διαφορά ανάμεσα σε αργού και σίγουρου από τη μία και ανυπόμονου και γρήγορου από την άλλη. Η ίδια η Ρόζα στο τέλο του βιβλίου λέει ότι. Οι δύο αυτοί διαφορετικοί δρόμοι οδηγούν και σε διαφορετικέ κατευθύνσεις, σε διαφορετική κατάληξη. Και παρεπιπτόντως ο Μπέρνσταϊν δεν έλεγε ότι θα φτάσουν. Έλεγε ότι ο καπιταλισμός ο ίδιος μέσα από την κοινωνικοποίηση, ε, την οποία παράγει παραδείγματος χάρηξαν όνειμες εταιρείε και όλα αυτά που ήταν τότε καινούρια πράγματα, οδηγεί, μετασχηματίζεται σταδιακά, ειρηνικά και εξελικτικά στο αντίθετο του στο σοσιαλισμό. Και άρα εμείς δεν πρέπει να παρέμβουμε βία σε αυτή τη διαδικασία, ότι αυτό ήδη είναι ένα πράγμα που το, ε, το οποίο γίνεται. Για τις επαναστάσεις, ο Χριστός το είπε σωστά, κατά τη γνώμη μου. Η, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησαν πάντοτε, ξέσπασαν πάντοτε αυθόρμητα, τέλειωσαν όμως πάντοτε οργανωμένα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Δηλαδή είναι αυτό που προσπάθησα να περιγράψω στην εισήγηση ότι Μπαίνουν οι μάζες, εισβάλλουν όπως το λέει πολύ ωραίο τρότσι και στην ιστορία της Ρώσκης Επανάστασης εισβάλλουν οι μάζες στον χώρο που γράφονται τα πεφρωμένα τους στον οποίο χώρο είναι παθητικές στη συντριπτική πλειοψηφία του, του ιστορικού χρόνου και γράφουν την ιστορία οι ίδιε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και εκεί αμέσω αναπτύσσονται τα ρεύματα. δηλαδή και στη, και στη Γαλλική Επανάσταση φτιάχτηκαν οι λέσχε ακριβώ από την ανάγκη από το ότι υπήρχαν κάποιοι που είχαν πιο ριζοσπαστικέ ιδέε, κάποιοι που είχαν λιγότερο. και εκεί αυτό μα βάζει ακριβώ το ζήτημα τη πρωτοπορία. που λέω ότι οι, οι πολιτικέ πρωτοπορίε διαμορφώνονται γιατί υπάρχουν κοινωνικέ πρωτοπορίε. δηλαδή υπάρχουν. Πέρα από το ότι όλε οι τάξεις δεν είναι το ίδιο στην κοινωνία μέσα από τη θέση του στην παραγωγή, εργάτε σε σχέση με του μικροαστού και τα λοιπά. Μπορώ μπορεί να βρει μικροαστού πολύ πιο πολιτικά προχωρημένου σε σχέση με εργάτε, αλλά μιλάμε σε, σε ταξικό επίπεδο, αλλά και στην ίδια την εργατική τάξη. Έχει, τα λέω τώρα πολύ σχηματικά γιατί δεν μα παίρνει ο χρόνο, έχει τον απεργό και τον απεργοσπάστη. Δεν είναι το ίδιο και οι δύο εργάτε είναι. Άρα, μετά και πολιτικά. Έχουμε τις, ε, τις αντίστοιχε κινήσεις. Τώρα, εντάξει, το, το βιβλίο που επιμελήθηκε ο Μπαρτσίδης για τα κείμενα για την οντολογία τη σχέση και τη διατομικότητα είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά είναι μια πολύ άλλη συζήτηση, φιλοσοφική και ε, νομίζω ότι αντιστοίχη αλλού. Θα ήθελα να κλείσω λίγο προκλητικά αν ο Μίχελς είχε ένα δίκιο με το σιδερένιο νόμο της ολιγαρχίας. Θα έλεγα, διάβαζα μια πολύ ωραία κριτική του Μόλινιου, που λέει ότι υπάρχει και ένας ιδερρύνος νόμος της δημοκρατίας, ότι ένα πράγμα το οποίο, αν θέλετε, έχει κοινό από το ΣΕΚ που είμαι εγώ, την ανταρσία, το ευρύτερο μέτρο που υπάρχει, το ΣΥΡΙΖΑ που είναι ο Χρήστος, μέχρι τη Νέα Δημοκρατία, του ΣΑΝΕΛ, όποιον θέλετε, είναι ότι είναι θελοντικές οργανώσεις τα κόμματα. Και αυτό σημαίνει ότι αν σε ένα στοιχειώδη βαθμό δεν ανταποκρίνονται στο τι θέλουν, οι από κάτω τους, οι εγκάστοτες, τα μέλη τους, οι ψηφοφόροι τους, υπάρχει πάντα η επιλογή να τα εγκαταλείψουν. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα, αλλά υπάρχει και αυτή η αντίρροπη τάση, πάντως. Και το Πασό και η Νέα Δημοκρατία το γνωρίσανε αρκετά αυτό τα τελευταία χρόνια. Οπότε υπάρχουν και οι δύο αυτές τάσει. αυτό ήθελα να το επισημάνω γιατί δεν είναι στατική η συνείδηση του κόσμου, αλλάζει. Και κυρίω αλλάζει μέσα από τη διαδικασία του αγώνα. Θεωρώ ότι ο κόσμο ριζοσπαστικοποιήθηκε και αυτή είναι η τελευταία φράση, και γι' αυτό επέλεξε το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο στα μάτια του πολίτη κόσμου, α δούμε μόνο το πώς τον ζωγράφησαν τα μέσα μαζική ενημέρωση. Επιτρέψτε μου, νομίζω ότι δεν είναι λαθροχειρία, νομίζω ότι τα μέσα μαζική ενημέρωση ζωγράφηζαν ουσιαστικά την Ανταρσία και την παρουσία σαν ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ότι είναι αντιευρώ, ότι είναι το κόμμα του κουκουλοφόρου, το ανεύθυνο, το τέτοιο θέσει πολλέ φορέ ατόφιε. Τη ίδια τη ανταρρωσία που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τις είχε. Εκεί υπάρχει και το άλλο ζήτημα, αυτό είναι όντω το τελευταίο, συγγνώμη για να μην το ξεχάσω, είναι όντω μεγάλη συζήτηση, αλλά θεωρώ ότι το βασικό που έχει ένα κόμμα δεν είναι το πρόγραμμά του, είναι αυτό το οποίο πρεσβεύει στην πραγματική του κίνηση. Δηλαδή, δεν έχει, έχει μια σημασία, αλλά δεν έχει τη βασική σημασία το τι λέει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τώρα κάνει με το τι πραγματική πολιτική κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το S5. Έκανε, εγκατέλειψε την ιδέα της κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής στο πρόγραμμά του στον Bad Gottesberg στα μέσα της δεκαετίας του 1950. Το εργατικό κόμμα το έκανε στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Το άρθρο 4 που έλεγε την κοινωνικοποίηση στο μέσο παραγωγής άλλαξε. Όλα αυτά τα είχαν εγκαταλείψει πολλές δεκαετίες πιο πριν. Το ΠΑΣΟΚ τυπικά ακόμα σαν πρόγραμμά του έχει τη διακήρυξη τη 3 η του Σεπτέμβρη, δεν τα έχει αναιρέσει. Αλλά η πραγματική κίνηση έχει οδηγεί σε πολύ διαφορετικούς δρόμους. Τέλος μου Πολύ σύντομα ένα τελευταίο σχόλιο, άμα θέλεις και... Μόνο να ανοίξεις, δεν ξεκινήσεις πολύ σημαντικά. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Στο μισό λεπτό. Μια πολύ μάρες αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση για το σιδαρήγοντα Νομό της τη Ο Μίχελ δεν λέει ότι καταργεί τον εθελοντισμό στα κόμματα, αλλά λέει ακριβώς ότι η ολιγαρχική οργάνωση των κομμάτων, η που είναι γεννή στα κόμματα, ε, αφομοιώνουν το ριζοσπαστισμό και την κίνηση προ τη χειραφέτηση. Όχι ότι εξαλείφουν τον εθελοντισμό, αλλά ότι μεταφέρουν αυτόν τον εθελοντισμό και ειδικά στον αριστερό χώρο και στον, πιο, και στον αρχοσυνδικαλιστικό, λέει ο Μύχες, που έχει άλλη κατεύθυνση, τον καναλιζάρουν στην κατεύθυνση της και ιεραρχίας κτλ. Ε, και μόνο για το, το κράτο, ακόμη θέλω να σα πω. Ε, οι Ζαπατίστα καταρχά εναντιόνται στο κράτο. Η ίδια τη οργάνωση έχει μια λογική εσωτερικά, που είναι λογική αντικρατική σε έναν βαθμό. Συμπλήρω έχουν και αυτέ τι εσωτερικέ ιεραρχίε κτλ. Αλλά η ιδέα του είναι αρχικώ να φτιάξουμε μια δομή πολιτιακή, η οποία δεν είναι η δομή του αυτού του κράτου που αποξενώνει την κυβέρνηση από την κοινωνία, αλλά το αντίθετο. Αυτό δεν λύνει όμω το πρόβλημα, με την υπόλοιπη κοινωνία στο Μεξικό και παγκόσμια. Bon, εάν σκεφτόμαστε μια κοινωνία που είναι, είναι συμμετοχικά οργανωμένη και στη βάση της ισότητας, υψαστική, πολιτική και οικονομική ισότητα, το κράτος είναι αντίπαλος. Δεν υπάρχει έμενα ως προς αυτό αμφιβολία. Το μόνο θέμα είναι αυτό που το ανέφερα αρχικά, ότι το κράτος δεν μπορεί να εξαλυφθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι μια διαδικασία που αργεί πολύ και σήμερα ακόμα πολύ περισσότερο, γιατί δεν έχουμε ένα κράτος όπω είχαν στη Ρωσία, είναι ένας μηχανισμός κατασταλτικός, εντοπισμένος κάπου συγκεκριμένα, τον, είτε τον καταχτούμε είτε το καταστρέφουμε και τελειώσαμε το πρόβλημα για την ώρα. το υπάρχει μέσα στην κοινωνική καθημερινότητα, συμβάλλει στην αναπαραγωγή τη κοινωνία όπως είναι σήμερα. Θα καταρρεύσει η κοινωνία αν καταρρεύσει το κάπως Αυτό που έχουμε ε, αύριο, οπότε το πρόβλημα είναι πολύ πιο δύσκολο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.